the loss mm -hmm. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Ε, υπομονή και εντύπωση, με βέβαια, βέβαια. Υπομονή, το καταλαβαίνω εντύπωση, γιατί κάνετε. Στους perks, εμού, του ιδίου. Αχα, μάλιστα. Καλησπέρα και στους φίλους μας, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα για να περάσουν. μια σογκορφίνα. Μπήκε εκεί η για Ελλάδα mm. με σοτσάρδι, γιατί βλέπω πολύ λίγο κόσμο σοτσάρδι, δηλαδή γιατί Δηλαδή Γιατί... Εντάξει, θα, θα έρθουμε, θα έρθουμε Πες καλησπέρα σε αυτό που βλέπεις Εναι, γολφίνα καλησπέρισε Τον νυστήμον τον καλησπέρισα ε, Καλησπέρα μεταξύ μας είπαμε Εσύ καλησπέρα, βλέπεις το εγώ μας, εγώ βλέπω Ναι, βλέπω την Αλκιόνη Βλέπω την Μερούλα μας Βλέπω την Ευαγγελία Τη Σακελαρίου mm -hmm. Βλέπω και Τροπαλού επισκέπτε. Ναι. Όλα καλά. Και έλατε μέσα στο τάτ να κάνουμε παιχνίδι και σήμερα, γιατί ε, συνεχίζεται ε, ο αγώνα. Ε, έχουμε και δεύτερο γύρο. Ναι, έχουμε τον, τον, επαναληπτικό, τον <συσχε> επαναληπτικό. Ναι, τώρα. Ο πρώτο ήταν στην έδρα του Σύμφωνο, τώρα είναι στην έδρα του δική μα. Λοιπόν. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ε, τρεις απλά πράγματα. Λέτε, ναι. Ναι. Είναι απλά πράγματα. Ε, είμαστε εγώ <συσχε> με τον Νικόλα, παρόντε. Μετά, οι υπόλοιποι όλοι είσαστε ε, Εσύ η, η Γιάννα Η Κολφίνα πέρα, Η πέρα, Μέρη πέρα. Με, μου πείς, ναι. Ξέρεις ναι. που για πόσες κάνουμε εμείς η μία που Ξέρω που λέτε, παιδί μου Ξέρω ξέρω ξέρω ξέρω, ξέρω, λοιπόν, ξέρω. έντο μεταξύ την περασμένη φορά Καλά θα τα πούμε Αχώ ακούσουμε ένα τραγούδι Μην έχουμε μεγάλη εισαγωγή να ακούσουμε ένα τραγούδι Και μετά θα πούμε τα, Τι έγινε τα της πέραζε αυτού και μάλλον τα του περασμένου σωρά Γιατί δεν πήγε και τόσο πελά το θέμα Σήμερα θα το στρώσω όμω. Έτσι θα είναι πιο δίκαιο Α, ναι Περασμένη φορά Γιατί είχα πάρα πολλά παράκομαι από φίλους Παράκομαι όχι παρατηρήσεις Ουσιαστικά ναι. όπου Δεν παίχτηκε καλά το παιχνίδι Όμως αυτά θα τα θέλεις να τα πούμε Μετά από ένα, από ένα παιχνίδι Λέω μετά, πήγα να πω. Μετά από ένα τραγούδι εγώ θέλω να το πω, απλά δεν καταλαβαίνω τι θέλουν οι κύριοι και οι κυριές που δηλαδή, εντάξει. Με μετά από ένα τραγούδιο θα σου πω τι κάναμε λάθος την περασμένη εβδομάδα και βέβαια εγώ, η τώρα ήταν δικό μου ε, περισσότερο που έπεσε στην παγίδα σου. Αν είναι δυνάτον. Καλά, τι ωραία που τα λες, τι ωραία που τα τέλος εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ε, αποδέχομαι πλήρως την πρόκλησή σας κυρία μου Ευχαριστώ αγαπημένη Έτσι, ναι, ναι, μου Να σε ρωτήσω Τι θα βάλουμε για mm πρώτο τραγούδι Τι θα -hmm. βάλουμε Κοίταξε να δεις είχα διάφορα Διάφορα στο τέτοιο Αλλά βλέπω και κάτι μου κάνει εδώ πέρα Από θα βάλω ένα τραγουδάκι Α, από, με, από τους μπλε Να παίζουμε το τέτοιο μας έχουμε όλοι Έχεις ναι, ξεχωρίσει νάξω. κάποια τραγούδια για σήμερα ναι αμέα τα, τα έχω χάσει, τα ψάχνω Ξεχώρισα με, τα ψάχνω δεν <laughs> Λοιπόν Πάμε να ακούσουμε τους μπλε Να μας λένε φοβάμαι Καλή ακροαση Καλή σε όλους <laughs> Καλησπέρα σε όλους και πάμε Έχει να μας κάνει ο κύριος Νικόλαος. Πριν κάνει την πρόταση ο Νικόλαος να πω εγώ τι συνέβη την περασμένη εβδομάδα. Και μάλιστα... Ναι, πείτε. Πείτε ε, κυρία μου. Ε, ναι. Ε, να πω μάλλον αυτό που μου είπανε ότι έπρεπε να συμβεί και δεν συνέβη. Έτσι, οπότε δεν ήτανε ας πούμε το αποτέλεσμα δίκαιο. Έτσι τουλάχιστον μου είπαν, έτσι. Mm -hmm. οπότε, ε, μου το είπε και άντρα σε πληροφορό. Δεν, δεν τον δίνω ξέρω. όμως, μη με ρωτάς. Υπάρχουν προδότες, <σχεδί> όσοι θέλεις προδότες. <σχεδί> ναι, για πες. Λοιπόν, όταν λες μία λέξη mm -hmm. εσύ, και ο άλλο δεν τη βρίσκει, mm -hmm. δεν του λες προέρετα και έτσι καλοσυνάτα και πολύ ευγενικά, όπως το έκανα εγώ, να το πάρει το ποτάμι και έφευγε η λέξη. Η λέξη έπρεπε να χρεωθεί κάπου. Αφού δεν τη χρεώθηκε λοιπόν ο νικητής, αυτός ο ρωτήθέντα. <σχεδί> ο... ο... ο... ο... ο θα την ε, καρποθεί ο ερωτώντας αυτό Έχει είναι το απο, α... απόλυτο δίκιο και το λέει και ο Νικόλας για να γίνει πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι mm -hmm. και πιο πολύ να θέλουμε mm -hmm. την έβρεση της λέξης όταν mm -hmm. κάποιος λέει μια λέξη και τη βρίσκει να παίρνει δύο βαθμοί εάν mm -hmm. δεν τη βρίσκει ο ερωτώμενος mm -hmm. ο, ερωτ... ο ερωτών θα παίρνει έναν βαθμό και αυτό είναι ένας τρόπος ε, δίκαιος Δίκαιο θα έλεγα. Δίκαιος, σωστό. Θα έλεγα, ναι. σωστό. Δύο. Ναι, διότι, ναι, ναι, και θε τώρα να μου πει. Για να μην πεις... τον μπερδεύουμε τώρα όμω δύο κέναλλε και, και είμαστε σε... Και θε τώρα <χει> να μου πει ότι Έτσι. εγώ βρήκα 8 και πήρα 8 πόντου. Εσύ <χει> βρήκε 2 στι 10 που σε ρώτησα και, και ε, ήταν το, και άδικο το αποτέλεσμα. Δεν με κατάλαβες, δεν μιλάω για την περασμένη φορά που ήταν το χαόδις η απόσταση, γιατί εγώ χαόδι την βλέπω από ναι. το 8 στο 2, εντάξει. Ναι, δεν, δεν έχεις ζήσει ακόμα το σημερινό γι' αυτό. Α, απλά δεν, είναι ο... δεν ήταν ο τρόπο μη Είμαι προκαλείς νεκτάρι, δεν ξέρεις με τι γυναίκα έχει με κάνει. Α, λοιπόν, δεν ναι. με καλά. Ξέρει μόνο τον mm. μου. λέει μια παροιμία. Καθόλου. Κολλό, κολλό, κολλό. Αυτό που σα είπε αυτό είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα στα αυτιά, είχε πρόβλημα στη μύτη, είχε πρόβλημα γενικά. Έτσι. Mm. Οι αισθήσει δουλεύουν ακόμα και μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Λοιπόν, αλλά α μην σταθούμε στην πλακία που είπε ο κύριο. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι, αυτό, αν είσαι σύμφωνο σήμερα, λοιπόν, να λέμε τη λέξη. «Δεν τη βρίσκω, θα, τη χρε... θα την παίρνεις εσύ την έκκη», mm. το βαθμό, τέλος πάντων, για γιατί έκκη έρχεται στο τέλος. «Θα παίρνεις εσύ το βαθμό, Το βρίσκω, τον παίρνω». Ωραία, ρωτάμε, λοιπόν, και τον Ως ίδιο αριθμό λέξεων. Ωραία. ωραία, ωραία. Σωστό, σωστό, σωστό. Και το δίκαιο λέει, ο Νικόλας ναι, λέει ότι... Ναι, έφτας μία ο άλλος, γιατί εγώ σε προχτές είχα τόσες πολλές λέξεις που σε πήρα παραμάζωμα. Τα τις έβρισκα εγώ και σε ρήμαξα. Και με, με ρήμαξες. Με αυτό δεν, Έτσι, δεν πει κάτι. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία, αυτή, ωραία, ωραία. Αυτό είναι η προετοιμασία, τίποτα, τίποτα, ναι. Μπράβο, λοιπόν, σωστό, σωστό. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, το δίκαιο είναι να ρωτάει μία ο ένα-μια ο άλλο και να δίνουμε πόντο σε όποιο Αυτό, τη βρίσκει. Θα μπορούσαμε να το από τι 8.30. Λίγα και νωρί να σε βάλω στα βαθιά και να με βάλει. Να χαλαρώσουμε λίγο στην παραλία, έτσι. Να... Ναι, με ναι, τα... ναι παραθήναν αλό που λένε. Αφήναν αλό που σου ότι... και πάμε. Πάρ τα κουβαδάκια σου και πάμε να ανοίξουμε ένα λάκκο να βάλουμε τα χώματα. Να βάλουμε τα κουβαδάκια Άνοιξε ένα λάκκο, λέει, να βάλουμε τα χώματα. Λοιπόν, έτσι, <laughs> πάμε. Μουσικουλά. Πα... Ε? Mm -hmm, mm -hmm. Ο Παπα Κωνσταντίνο. Βασίλη. Βασιλάκι, μπιλάκο Το... Να κοιμηθούμε αγκαλιά. Να κοιμηθούμε, γιατί όχι. Έτσι, ένα πινάκο είναι ότι πρέπει. σα τα στέρια, κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται Στο κορμί σου να πηγαίνουν έρχονται να κοιμηθούμε, αγκαλιά να μπερδευτούν τα όνειρά μα και στον φιλιών. Τη μουσική ρίχθμο να η καρδιά μας. να κοιμηθούμε να μπερδευτούν τα όνειρά μας για μια ολόκληρη ζωή να είναι η βραδιά δικιά μας Στο νεμό μου μοιάζουνε με θαύματα Σαν πριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα Στον ματιό σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξέριχτια μου Να με αγκαλιά Να μπερδευτούν τα όνειρά μας Και στον φιλιών τη μουσική Ρυθμό να δίνει η καρδιά Να μπερδευτούν τα όνειρά μας Για μια ολόκληρη ζωή Να είναι η βραδιά δικιά μας Να κινηθούμε αγκαλιά Να μπερδευτούν τα όνειρά μας Έτσι κυρία μου τα -τα -τα -τα -τα. Ακόμα... Τι ωραία τα λέει ο Βασίλη, ερωτικότατο δε... του Άσμου. Πολύ ωραίο, χαλαρότατο, έτσι, mm. για να σε αποκοιμήσω, για να μπορώς ο να, να σε... Ω, δεν θέλω να αποκοιμήσεις. Mm. Κάστε mm. hey, είμαστε σε εκπομπή Θέλω mm. να αποκοιμήσει. Τέλο πάντων, είμαι στι καλέ μου πάλι σήμερα διότι έχω φάει. Γιατί έχω... ποτέ είσαστε στι κακέ σα, τουλάχιστον με μένα, στις καλές σας, ε, ε, στις... εμένα. Πάντα στι καλέ σα είσαστε. Δε, Εμέρα, δεν με έχει δει και στι κακέ μου. Δεν θέλω, <laughs> δεν θέλω. Γιατί <laughs> για να σε δω στι κακέ, πρέπει να το προκαλέσω και λίγο. Δεν προκαλώ τέτοιε καταστάσει. Ναι, σωστό. Mm. Λοιπόν, λοιπόν, το ξεκαθαρίζουμε. Ένα πόντο είναι αυτό που παίζει. Mm. Εάν, εάν βρεθεί. Τον παίρνει αυτός που απάντησε. Εάν δεν βρεθεί, τον παίρνει αυτός που ρώτησε. Απλά πράγματα. Τον παίρνουμε γενικώς. Ποιος θα τον πάρει, θα δούμε. Ο βαθμός πηγαίνει στον νικητή. Υπάρχουν και άλλες λέξεις ελληνικέ. Ναι. Ο βαθμός πηγαίνει στον νικητή. ο βαθμό πηγαίνει στον νικητή. λέει. ο βαθμός πηγαίνει στον ερωτώντα. Ερωτόμενο, πάρ' έτσι, λοιπόν, αν απαντήσει, σωστό, ε, mm -hmm. αν απαντήσει λάθος, ο, ο καλά τα μπέρδεψε, Αυτό αει, λοιπόν, Αυτός που αυτός είναι, απαντήθηκε η ερώτηση, τον παίρνει αυτός, ε, κατοχυρώνεται σε αυτόν που την απάντησε. Δεν απαντήθηκε η ερώτηση, κατοχυρώνεται <Τοχυρώ> ο πόντος <Τοχυρώ> σε αυτόν που τον, που τον ρώτησε. Απλά πράγματα. Ναι, mm παιδί. -hmm. Simple, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. simple things, παιδί μου, simple things εκείνο που με ενδιαφέρει είναι αν ο ήχο είναι καλός ο και ήχος δεν βγαίνουμε ο ήχος με έκο και είναι... μου κομμένει ε, το μικρόφωνο. Ούτε και με πάει. έκο, ούτε με έχω. Έτσι, ούτε με έκο, ούτε με έχω βγαίνουμε. Ωραία, γιατί ο, το να φτάνει όμορφα η φωνή στα αυτιά είναι κάτι έτσι, ηρεμή, χαλαρώνει, όχι. Ορθών, ορθών, ορθών. Λοιπόν, τι θέλεις να ακούσεις... Να σου πω κάτι, αυτό που θέλω να ακούσω δεν το έχει. Είμαι σίγουρο ε? ότι δεν το έχει, γιατί δεν σε έχω καταλάβει να ασχολείσαι πάρα πολύ με τον διαγωνισμό μα. Τι γίνεται αυτό. Όχι, μην το λε αυτό, μην το λε καθόλου αυτό. Έλει. Απλά δεν ασχολούμαι ε, πισταμένα. Έκανα, αυτό, ομολογώ, αυτό, αυτό πρέπει έκπληξη. να το ομολογήσω. Ναι, ναι θα είναι ναι. μεγάλη έκπληξη αν καταλάβω ότι έχει το τραγούδι μια δεύτερη ζωή και το ακούς. Μια δεύτερη ζωή, uh -huh. Α, καλά, θα καλά, θα εντάξει, τώρα δεν το έχω αυτή τη στιγμή, αλλά θα σε εκπλήξω, μην ανησυχείς. Με εκπομπή όμως θα με εκπλήξεις. Θα το προσπαθήσω δε πάρα πάραυτα και ασκαρδαμικτή. Σούπερ. <laughs> Σούπερ, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα προς το παρόν θέλεις να ακούσουμε Κώστα Καράλλη. Mm, σπασμένο καράβι αυτό Oh yes, yes, yes, yes, yes, yes, πάμε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 κι η κρική νεκρική γύρω γύρω με γυρτό και με πλώρει εκεί που γύρω σπασμένο καράβι να πέρα βαθιά, Με δίχως κατάρτια, με δίχως σα άψυχοι και τα ψάρια νεκρά έτσι νανε και τα βράχια κατάπληκτα και τα αστέρια μακριά να κοιτάνε. Δίχως χτύπω οι και ημέρες μέρες λίγος χάρη κι έτσι κουφιό κι ακίνητο σε νύχτες βουβές το φεγγάρι. κοιμισμένο νεκρό έτσι να είμαι σαν μουδιά πεθαμένη και σε κούφιο νερό να κοιμάμε. ragude. Okay. Μεκέ. Τέλειωσε. Ε, τι να κάνω εγώ τώρα Να το πάρω εγώ το μικρόφωνο. <laughs> το τραγούδι. Έ... Καράλης να το, αρχί... το αρχίσει εγώ. Ξέρει ότι ο καράλης ζει πλέον στο Ιράκ; έτσι; Στο Ιράκ. Ε, κάτι είχα διαβάσει. Και από, τους, mm -hmm. uh, από τα χρήματα που εισπράττει από τους δίσκους του δίσκου του κτλ. διατηρεί ένα νηπιαγωγείο, έχει ένα ορφανοτροφείο. Ορφανοτροφείο, μπράβο. Αν δεν ξέρει τι έχει, η Ελπίδα. Έτσι, μπράβο. Που δεν πεθάνει ποτέ. Εκτό αν η Ελπίδα <laughs> δεν είναι την πεθερά σου, οπότε εφελπιστήριξη <laughs> <laughs> <laughs> που βγάζει <laughs> και πεθάνει. Κάποιον... ξέρει ποιο είναι το όνομα του Χρήσου Ζάντι. Τον το Δάντι όνομα... τον ξέρουμε, έτσι. Του Χρήστου Δάντι. Μόνιμα. Τόσο oh. μόνιμα. Ναι, ναι. Δεν το σε θέλω, ναι το όχι, δεν το ξέρω. Δεν ξέρει το όνομα του Χρήστου Λάδιου. Λα... Λα... Λα... <laughs> <laughs> <laughs> δηλαδή. όχι. Έχασε. Ένα μηδέν. <laughs> περίμενε, μισό λεπτό. Γιατί <laughs> περίμενε, <laughs> περίμενε. <υπάγω> Είπα όχι, <laughs> αλλά μπορεί να ξέρουν οι υπόλοιποι. Τι <laughs> σκότωσα. <laughs> μπορεί να ξέρουν οι υπόλοιποι. <laughs> Α. Για υπόλοιπη. είπαμε παιδιά, για να μην το ξαναλέμε και γινόμαστε κουραστικοί, δεν ψάχνουμε πουθενά. Δεν, δεν τουλάχιστον, από σεβασμό και μόνο στον ίδιο όμως. Δεν ε, εντάξει, έχουμε... ναι, ναι, ναι. Να... Να κάνουμε... Ήρθα, να... <συσχελίδι> να κάνουμε... για να κάνουμε το χαβαλέμα στον ναι, να εντάξει. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι και σωστό. Χρήστος Βλαχάκης απαντάει ο Λουκάς κυρία μου. <Κι> Παρακαλώ κυρία Αλκιώνη, <Κι> αγαπητή <Κι> Ελεόεν <Κι> Χριστία ο αδελφή Γιάννα Σημειώστε ένα μηδέν για τους άντρες <Κι> ναι, Και επειδή το ξεκίνησες χαλαρά, πες μου <Κι> πως λένε τον, έτσι, Σε αυτό το επίπεδάκι Ένα μηδέν βάζω για τους άντρες <Κι> Ε βέβαια προφανώς βάζεις ένα μηδέν για τους άντρες <Κι> Και όχι εσύ να το βάλει ο διαιτητής okay. Ε, mm -hmm. πως λέγεται; μην δεν μόνος σου πως λέγεται ποιο είναι το όνομα mm -hmm. του πιτιμάς; ah, ah, ναι. Οδυσσέα Ελίτη οχι γνωστό αλλά δεν μπορώ να το από τι αρχίζει το δεύτερο; Bardon, το εδώ τι από <Άποτε>, τι γράμμα αρχίζει. Μπάρντ! Μπορεί. Αβγουδού, εψιλοσύ, εψιλο. Ναι, αλλά ρε. γιατί δεν είμαι. Και με λέξει παίζουμε αλκιώνι μου και με γενικότερα με περιορισμού. Αν δεν θέλουμε παίζουμε αλκιώνι, να σου πω κάτι, για παίζουμε το πρώτο γράμμα. Αλφα, αλφα, αλφα, αλφα. αλφα. Οδυσσέα. Δεν το έχω. Μην πάρει ομονή, Νίκη, έτσι, γιατί υπάρχουν μέσα. Έχω τη Μεριόμικρον δίπλα μου. Έχω την Αλκιόνη. Περίμενω, ειδικά. <σχυρίζει> έχω την Ελεάνα. Έχω την Γκολφίνα. Έχω... Ναι, ρε παιδί, δεν είπα τίποτα. Δεν είπα τίποτα. Κοίτα, να δει, δεν <είπα, σχυρίζει> δε μου <πέμπι>. δε έρχεται <σχυρίζει> τώρα, ξέρει, φλασιά έχω φάει. Το ρε τώρα, επιτρέπεται. Αλλά επιτέλου, βεβαίω. Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό, σωστό. Δώστε ένα από τα να γίνει, έτσι, ένα, για, ένα. Να, για να ξεκινήσουμε γλυκά, να μην έχουμε... Λοιπόν, σου είπα ότι γέλνεις τη τηλεόραση, η οθόνη εντελώς όχι, έτσι. Γιατί έφαγε ένα χτυπηματάκι... Λοιπόν, δυστυχώς αυτές οι τηλεοράσει το λέω για εσάς που έχετε τέτοιες τηλεοράσει είναι πολύ ευαίσθητες και να τις προσέχετε. Καλύτερα να έχετε μία CRT, ξέρετε την πάτε στο μάσταρα, είναι λίγο βαριούτσκι, αλλά την πάτε στο μάσταρα και πληρώνετε να ξέρω εγώ. Ναι, αγάπη μου, διαβάζω. Λοιπόν, και φτιάχνετε. Αυτή... Τέλος, έτσι και χτυπηθεί, την πετάξατε στον κάδο. Ε, λοιπόν, εγώ εχτες όπως σου είπα, κουβάλησα μια βαριά, βαριά, βαριά LG. Ωραία ναι. η τηλεόραση και θυνούλα και όμορφη, αλλά ήταν πολύ βαριά. Δηλαδή, ε, ό,τι της έλειπε σε χρήμα, το, το είχε σε κιλά αυτή. Η τηλεόραση. Ε, μετά, ξέρεις, ε, πήγαμε, ξέρω εγώ, έτσι, να το, Όχι να το διασκεδάσουμε. Δεν μπορούσα να πω. Μου δίναν, μου δίνουν, μου δίνουν. Ναι, έγινα, ε, λιάρδα. Ναι. Mm. Mm. Mm. Mm. Τι ήθελα να πω. Ήρθα σπίτι ε, μου λιάρδα. Ήρθα σπίτι σου ολομέφιστη, λιώμα τσιμεθιάς. Σερνάμενη στα 4. Πώς θέλεις <σχελίως> να σου το πω. Με πόσες λέξεις θες να σου το πω. <σχελίως> Κουνουπίδι. Κουνουπίδι, σκνίπα. Ε, πώς θέλεις να σου το πω. Αλήθεια γιατί το λένε σκνίπ. Γιατί κάνει βζουβζουβζουβζου. Βζου, βζου, βζου, βζου, <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> <σχελίως> Παρακαλώ πολύ το 2.0.1 να γραφτεί. Ορίστε, να γραφτεί το 2.1. Λοιπόν... Και πάμε. Ε, τι θέλει, μουσική ή να σε κοπανίσει. Μέρι γλυκούλα μου, να σου σκέφτεται ένα φυλάκι. Mm. Λοιπόν, που με βοήθησε, αλλά που θέλει, βέβαια, πω πω δεν είναι. Α Όχι, θέλω να μην ξεχάσει να μου βάλεις τραγούδι το μια δεύτερη ζωή και να πω εδώ τώρα. Γιατί... Σε να... λίγο θα στο βάλω, κάτσε. περίμενε. μην βιάζει. θα μου το βάλει σε λίγο, αλλά πρέπει να mm. το βάλει σε λίγο. Κάτι να πω εγώ κάτι. Πε σε αυτή θέση θέλω. Ε, γιατί είμαστε, έχουμε σε εξέλιξη έναν διαγωνισμό. Έτσι. Mm -hmm. Τα τραγούδια mm -hmm. που δεν περνάνε στην τελική φάση, τα πέντε πρώτα ξέρουμε, φεύγουν <χι> με την καλύτερη βαθμολογία. Αυτά όμω που δεν περνάνε, δεν σημαίνει ότι εμεί τα ξεχνάμε. Τέλο, αυτό ήταν. Τα ακούσαμε, φύγανε. Mm -hmm. Όχι. Όχι. Εμεί, αυτό που τώρα που θα ακούσουμε, πήρε την 20η θέση. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Απλά το λέω ενημερωτικά. Εμένα mm -hmm. πήρε την πρώτη. Για μένα. Και θέλω, να το το λίγο, και θέλω να μου γνωρίσεις και το, τα παιδιά που το γράψαν. Έχεις μέσον εσύ. Έχω μέσον στον Πρωθυπουργό ρε. Δεν έχω μέσον στον παιδιά που Δεν τον θέλω αυτόν. Αυτόν να, σου να το κάνω. Καμώ, ναι. ιδιαίτερα έτσι όπως είναι με το, με το βλέμμα αυτό που κοιτάζει. <laughs> <laughs> το μετέωρο βήμα το, του το πελαργού. Στον <laughs> <laughs> κακό Δεν τον θέλω αυτόν. Rewind, ναι, και ξέρω ψωμί Λουκά. Και επειδή αρέσει και στο Λουκά, θα το αφιερώσω στο Λουκά. Στο Λουκά και σε μένα. Έτσι, Λουκά, να το μοιραστούμε, παιδί μου. Mm, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τι, τι, τώρα δεν έχω καταλάβει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Κάνουμε, Έχει σου λέω, μία λέξη. Είμαστε στο 2-1 και λε λέξη. Προηγούμαστε κατά 2-1 κύριε Αλκιόνη. Γράψτε επιτέλου το σκορ. Γράψτε επιτέλου το σκορ. 2-1 λοιπόν, και λέω εγώ λέξη. Mm -hmm. Mm, λοιπόν, πρόσεξέ με τώρα, έτσι. Θα αντιβάζεις την πρόταση, έτσι, όπως και εγώ. Ε, προφανώς, κυρία μου, προφανώς, προφανώς, Αυτό προφανώς. Αυτό το φανώς. «κυρία μου», το, mm. το πουλάς πολύ φθηνά. Να μου το λες μία τόσο, έτσι, για να με... «κυρία μου». Όπως ε, τα ακούω. Έλα, mm. Λοιπόν, πρόσεξέ με τώρα. Mm. Κώω με ποιο mm. τρόπο, mm. Θα, ε, θα καταφέρω μαζί με τους συμπέκτες μου στην ίδια ομάδα. Mm -hmm. κο όλη τη βδομάδα, έτσι. Όλη mm -hmm. τη βδομάδα κο, Με ποιο τρόπο θα καταφέρω να σας διαλύσουμε εκ νέου, να γίνει 2-0, να αποκτήσουμε μια διαφορά ασφαλείας. Προσπαθείς. Mm -mm. Α mm -mm. mm -mm. Λυπάμαι. Έχει Λυπά καμία ναι. σχέση με γύρω από αυτήν την έννοια, Ότι κουράζομαι, κοπιάζω, προσπαθώ, τα δίνω όλα. Έχει ναι. καμία σχέση, Ναι, όχι, δεν θα το έλεγα. Καμία σχέση. Ναι. Εντάξει, σχέση, Σκέφτη. καμία σχέση. Ε, κάποια σχέση ε, έχει, εντάξει. ρε παιδί μου, ε, είμαι σαφή τώρα. εντάξει. να σκέφτεσαι πολύ έντονα, ρε παιδί μου. Κο-κο. Γράφεται με όμικρο και ωμέγα φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Κο. Ναι, σωστά, το είπε, το είπε. Το είπε, το είπε. Του σου παίζει με την ψυχολογία μου. Πάνω μου με ρίξει. Το, ε, το κοό σημαίνει σκέπτομαι. Έτσι. Ξέρει τι είναι Έτσι. να μπαίνει γκολ και να σφυρίζει ο διαιτητή και να στο βγάζει αμφιλεγόμενο αυτό που σου λέει. Καλά και που σε κόμμα. Λοιπόν, δύο-δύο. Δύο-δύο παρακαλώ. Τέλο και μετά να στο επικυρώνει. Έτσι, σωστό. Σωστό, σωστό, σωστό. Ο Μα ή ο. ο, ο, ο. Ο επόπτης γραμμών είπε ότι πέρασε η γραμμή την μπάλα να. Να, Παιδιά ναι. είδατε σήμερα που παίζουμε μία-μία και είμαστε ως... πόσο κοντά τον πάω ε? <Τι Δεν <Τι <γρήκονται> κατάλαβες γλυκιά μου για να μην κλείσεις και πεις με έχει πιάσει πονοκέφαλος και φεύγω Γι' αυτό σε πάω χαλάρα, δεν <Τι> σε κοβάλλει ακόμα στα βαθιά Μουζικά Λοιπόν, πάμε Με ένα βλέμα φωτιά Να χάνεις τα τρένα Τα όνειρα γίναν σκόπες Παγόνια ραγμένα Δεν είναι πολλά πήγαν στραβά Τη μοναξιά δε φοβάσαι Τα λόγια που πίστεψες Δεν θες να θυμάσαι τα λόγια κομματιά καπνώσεις στιγμές Τα λόγια θα μην είναι λόγια, άλλα λόγια δεν θες Τα λόγια κομμάτιά καπνώσεις στιγμές. Τα λόγια θα μην είναι λόγια, άλλα λόγια Στο σκοτάδι αναφώς η ανάσα σου πέφτει σε ενίγμα του κόσμου η πουί που τέλος δεν έχει μασί τους απέρνει ο καιρός οι εικόνες αλλάζουν στα χίλι παγώνι κονι οι λέξεις τις ταζουν τα λόγια κομμάτια γαμπνώσει δείχνε. Τα λόγια, λόγια, λόγια δεν είναι λόγια, αλλά λόγια λένε Τα λόγια κομμάτια γαμπνώσει δείχνε. Τα λόγια. Mm -hmm. Mm -hmm. Τι. Τι Τι Πείτε Τι, θέλε... Τι τη ζωή μου <laughs> <laughs> Να σε πατήσω κάτω σαν οκταπόδιον Δεν το πατάνε το οκταπόδιον Το χτυπάνε ξέρω Δεν ξέρω αν το πατάνε οι Το ίδιο πράγμα είναι Τόσο πια τόσο, τόσο, τόσο. Αν το έβλεπα αν, έκα... αν έβλεπα μια τέτοια εικόνα θα βούγγιζα το Να χτυπάνε το οκταπόδι ναι, ναι. Δεν πειράζει, βογκά το χταπό, κι εγώ. Πολλοί μαζευόμαστε να θα βου... Είπα θα βούγγιζε, δεν είπα θα βόγγιζε. Α, θα βούγγιζες. Α, θα Α λέξη. είναι το βούγγιζα. Έμα, ε, τι μου Α, θα έκλαιγα δηλαδή, θα στενοχωριόμουν. Uh -oh. Α, ανατρίχιαζα. Uh -oh. Θα βούγγιζα, λέει, παιδιά, θα βούγγιζε Αυτογράφεται με βου, γκ Θα την Θα εξαφανιζόμουν, να Θα λάκιζα, θα δω Πόσο σε βοηθάω, Σύφαντε Πόσο σε βοηθάς, δηλαδή, για πέμβες Πόσο καλή είμαι μαζί σου, πόσο πιάλο Βούγγιζα, βου Τι ωραία αυτογράφη έτσι είναι; με δύο γάμα; αμε δύο γάμα; uh -huh. έτσι δηλαδή; βούγα, uh, έτσι. Uh. έτσι είναι βούγκα είναι εγώ... μάλιστα λοιπόν, δεν έχεις, αν δεν σημαίνει σοκαριζόμουνα, mm -hmm. σοκάρωμε, mm -hmm. η εξαφ... ξαφνιάζομαι σοκάρωμε κάτι τέτοιο πρέπει να σημαίνει λογικά δηλαδή; ε, λογικά; ναι, παράλογα. Δεν σημαίνει mm. λογικά. Ε, έτσι. Λοιπόν, ε, δεν μπορώ να σου δώσω άλλο χρόνο. Τι <laughs> <εννοήσεις> <laughs> δεν πω να μου δώσω άλλο χρόνο, Δηλαδή. Δεν βλέπω και στον. Ε, Έστειβα, έστριβα. Εννοεί έστριβα. Όχι. Λοιπόν, δεν σου δίνω, δεν βλέπω κανεί να σε βοηθάει. στο chat, παιδιά. Δεν κυρία μου, βάρθει. Όλα ε, σκέπτονται. Τα παιδιά, παιδιά. σκέπτονται. Σκέπτον. Σκέπτον. Εσύ δεν κατάλαβα, δηλαδή δεν έχει καλά θες να πάρεις πόντο Όχι Α, μάλιστα ε, Θες να το αφήσουμε, δηλαδή να το κατοχυρώσει τον πόντο, γιατί αν το πας έτσι Δεν ξέρω εσύ, όχι εσύ πόσο χρόνο θέλεις Για να σου δώσω, για να δεις Προτείνω λοιπόν, προτείνω mm -hmm. ότι ε, Για να είναι ναι για να μην φύγεις παραπονεμένος Όχι για να μην φύγω παραπονεμένος Για να έχει και μία ισορροπία η υπόθεση mm -hmm. να ε, ε, Μία λέξη να παίζεται και στη διάρκεια του τραγουδιού Και αμέσως μετά το τραγούδι Αν δεν υπάρχει απάντηση να κατοχυρώνεται Όμορφα Εντάξει yeah. λοιπόν yes. okay. ε, Μήπως βούγγιζα σημαίνει θα ούρλιαζα Θα φώναζα Τσου, <Τσου>, <Τσου> All right. All right, all right. Εντάξει, λοιπόν, yeah, παίζουμε yeah, με το yeah. Βούγγιζα, παίζουμε εμείς. Yeah, yeah. να χαιρετήσουμε τον Πέτρο Μάριο Πέτρι. Φωνάζω κραυγή, λέει. Όχι, Έτσι, ναι. όχι, όχι. Να. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τον Μάριο, δεν ξέρω, εσύ βλέπεις και την Ελένα, βέβαια, που μπήκε μέσα στο τσάτ. Την yeah, yeah. Τη, τη χαιρέτησα την Ελένα και <laughs> έχουμε τον Θανάση Πάνου. Στον εξώστη και την Για κρυστάλλο στον εξώστη. Γεια σου Αναστασία μου, τι κάνεις. Έτσι, και έχουμε και ντροπαλού. κάμποσους. Έξι τον αριθμό, να είναι καλά οι άνθρωποι. Να είναι καλά. Λοιπόν, οπότε, ε, νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Ε, Λες ναι. μια λέξη, λέω εγώ μια δεύτερη, Είμα, μια πιάση. λέξη. Θέλω να σε τρομάξω λίγο νωρίτερα, Ψή... να το πω στη Τι <laughs> λέτε, αχα να τρίχεσαι. <laughs> <laughs> Λοιπόν. λοιπόν, Ωραία. Λοιπόν, εσύ, εμείς παίζουμε ε, λοιπόν παιδιά με ε, το βούγγιζα. Ε, μου το τραγούδι, ε. Θα στο βάλω σιγά-σιγά, παιδί μου, μη Και σε αυτό το τραγούδι, επειδή εντάξει έχω φάει κόλλημα με αυτό, θα mm. δεκτώ να έχω ήχο. Ναι. Γιατί έχω πει στα παιδιά Καλή. ότι δεν είναι και τόσο καλό ήχο όταν no. ακούω από σένα, αλλά σε αυτό θα το ακούσω. Uh -huh, καλά, οκ. Okay. Λοιπόν, πέραν τούτου. Mm. Ε, λέμε λοιπόν ε, ε, Δεν θέλετε να παίξετε κι εσείς κυρία μου Να σου πω και ένα λέξη Να σου πω εγώ λέξη Μου είπε, το βούγγιζα και το ψάχνω Α ah, ναι το βούγκα ναι εγώ σου είπα ναι, Μπράβο λοιπόν. Εντάξει, ε, Πρόσεξε να δεις λοιπόν Α ah, ωραία κοίτα πρόσεχε mm. λοιπόν Όμορφα το έφεσαι Είδες έκατσε μόνο του Μία hey. σου και μία μου μία το τραγούδι ναι, και το τραγούδι είναι σαν ένας χρόνος ε, για να το σκεφτείς λίγακι ή ο ένας οναδισμός ΟΚ Εγίνει σωστό σωστό σωστό σωστό σωστό σωστό Πράγμα Λοιπόν ε... Προσέξα να δεις ε... όταν ε... ήρθα Εντάς. Εδώ... Εντάς. Ε, Τι λοιπόν μου λένε λοιπόν ε... εδώ ότι είμαι προμάεμα Είσαι προμάιμα εσύ. Ναι, εγώ είμαι προμάιμα. Στην κό. Ποιος πόκος άνθρωπος το Α, στην κό. Στην είμαι προμάιμα. <laughs> ναι. Προμάιμα. Ξενόφερτος. Mm. Όχι. Ε, περίπου. περίπου. Περίπου, περίπου. Περίπου, ξενόφερτος. Περίπου. Ε, πώς το λένε, μισό λεπτά και δεν μου έρχεται η λέξη. Έλα, ε, μέρη. Ε, Πρωμάαιμα, δηλαδή είσαι προσωρινός, είσαι επισκέπτης, είσαι ξενοσώμα, είσαι... Καλά έκανες και ήρθες νεκτάρι, αλλά κάποια στιγμή δεν θα... <laughs> <laughs> α, δεν σου κάνει κόπο, α πούμε, αν τα διαζέμας στη γωνιά, να ησυχάσουμε <laughs> όπως <από> θέλουμε τέτοιο πράγμα. <laughs> <laughs> <laughs> Προσωρινό ε, κάτι τέτοιο. Προσωρινό μήπω. Mm, όχι, όχι, όχι. Προσωρινός δεν είναι, προσωρινός δεν είναι. Καλά, ναι, εντάξει. Για λίγο διάστημα ήρθες, έκατσες και κάποια στι Ούτε αυτό, ούτε mm. αυτό. Λοιπόν, εμείς λοιπόν τα αγοράκια παίζουμε, τα αγοράκια παίζουμε με το yeah. β... με τη βούγκα. Πώς... Βού... Βούγκα. Βούγκα. βούγκα, τη λέξη βούγκα, βούγκα. εγώ προμάεμα. Και τα κοριτσάκια παίζουν με το προμάεμα. Μήπως ε, μπορείς να μου πεις λίγο την ορθογραφία. Το, προ... γράφω, το γράφω ήδη κυρία μου. Ωραία, μπράβο. Οκ, okay, για Άτσε. να το δουν και τα παιδιά στην... Μουσικούλα. Yeah. Όμως, πάμε. Λοιπόν, μουσικούλα και τέτοιο. Λοιπόν, σου έχω μία μικρού, μικρού... Έτσι, ένα πολύ ωραίο yeah, τρογουδάκι. Μια Αμπρός τρογουδακι μια όχι ο oh. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Yeah, λοιπόν, Edith Piaf. Πάμε. No. Chagrin et plaisir, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur drémolo, balayer pour toujours, je repars. À zéro. di Έ. Τόσο γρήγορα πια. Τι να κάνουμε, εντάξει, δεν ήταν και πολύ μεγάλο. Δύο μισή λεπτά ήταν αυτό το ρογουδάκι. Λοιπόν... Προμάιμα. Να απαντήσω, μήπως έχω το λόγο. Προμάιμα. Αυτό, ότι είσαι... Πώς το λένε, ξενόφερτο. Ξενόφερτος. Όχι. Πρόσεχε, αν λέω κάποια λέξη που έχει την ίδια έννοια... Ναι. Μη μου την ακυρώνεις Όχι δεν, δεν θα στην ακυρώσω Και ναι. προηγουμένως την κατοχύρωσα Ναι βέβαια. Να σε ρωτήσω mm. Αυτό το λένε ας πούμε για όλους τους ο, ανθρώπους που έρχονται Και δεν είναι από την κο Και κάνουν εκεί ναι, παντρεύονται ναι, ναι, και ναι, μένουν βέβαια, βέβαια, βέβαια. Έρχονται και αυτοί και τους λένε προμάεμα. Ναι όχι ε, Τους παντρεμένους λένε προμάαιμα Τους ανήπαντους τους λένε κουβάλιμα Α, ah. <laughs> βάλμα τους ανήπαντρους και προμάμα τους, δηλαδή μόνιμους mm. Όχι Όχι Να ρωτήσω κάτι, η βούγα λέμε ναι. εδώ ότι φεύγω γρήγορα Υπάρχει μια τέτοια σε μια περιοχή, λένε ότι ό, όταν λέει βούγκα, mm. λέμε ότι πάμε γρήγορα Ναι, πού το βρήκες αυτό Ο στίμον μου το είπε Πού είναι ο Στίμον, για να δω. Ε, στο στο α, στον αέρα, βεβαίω είναι ο Στίμον στον αέρα. Στο τσάτ, βεβαίω κυρία μου. <laughs> α, 3-2. <τρία, δύο. laughs> <laughs> δεν δε σου είπα σηματί. λακίζω και μου είπε όχι. Ε, λακίζω, δεν την είπε όχι. Α, το είπα και θα βάλω. Θα... Εντάξει, έχω γραφεί τη εκπομπή, αύριο yeah. θα είναι, είναι yeah. στο κοσέρβα okay. και θα δείτε. Συγγνώμη, ούτως λοιπόν. ή άλλος θα πήρες τον πόντο. Δεν το άκουσα όμω, κάτι άλλο θα έκανα. Mm. Λοιπόν, εμείς ψάχνουμε το προμάεμα και νομίζω θα χάσουμε, γιατί εγώ το προμάεμα τουλάχιστον. αφού μου λες για τους Ανίοι, κάτσε λίγο να το παιδέψω, αφού μου λες για τους Ανίοι παντρούς, τους λένε έτσι και τους παντρεμένους προμάεμα, είναι. Τι είναι? Είναι το προμάημα, λοιπόν, και καλησπέρα στον Πρόεδρο. Γεια σου, Ήρθω, Πρόεδρε μου. Ήρθω κρός. Γεια σου, Δημήτρη. Ε, λοιπόν, το προμάημα, και κυρία ό, μου... Κι όνειπες, συ... συ... Δημήτρη, συγγνώμη. Ε, Γράψε ε, λάθος, ε. με συγχωρείτε. Θα κυρία, παρακαλώ. Θα ε. <laughs> σου γράψω εδώ τέσσερα. Τρία, <laughs> <laughs> τρία. Λοιπόν, τρία. <laughs> ε, λοιπόν ο, το προμάημα είναι mm. το περιμάζεμα. Αυτό που έχουν προμαζέψει. Δηλαδή αυτό που το έχουν αναμαζέψει από τον δρόμο και το έχουν κάνει άνθρωπο. Α, Έτσι θεωρούν δηλαδή, εδώ ναι, δηλαδή. Το, και καλά, α πούμε, τι μα λε. Τον αδέσποτο που τον <laughs> κάνανε άνθρωπο. Μπορεί δηλαδή. προμαζέψαμε ένα σκυλάκι, α πούμε, και το κάναμε άνθρωπο. <laughs> μια τέτοια έκφραση. Είναι εξαιρετική, κύριε, όπω καταλαβαίνει εδώ. Βέβαια. Έ, ε, όλο ευγένεια. Ε, από τα μπατζάκια του τρέχει η ευγένεια. Λοιπόν, <laughs> τρία δεύτερα. Δύο. Ωραία, yeah. όμορφα. Μ' αρέσει έτσι, το έχουμε πολύ. Όχι, σύντομα. οπα όπα, 4-2, κυρία μου. Γιατί, κυρία μου, γιατί Α, το για προμάρημα δεν το, το βρήκατε, πόδι. ενώ εμεί βρήκαμε τη βούγκα. 4-2, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Το σημειώνω. 4-2, λοιπόν, υπέρ των ανδρών. Θα με ρωτάει η ήλιο μετά εμένα τι έγινε με το αυτό, και θα τη λέω: Χάσαμε πάλι και μου λέει μη στενοχωριέ, Αναστασία μου, τη μάχη χάσαμε, όχι τον πόλεμο. <laughs> βοηθάει κανένας όμως. Μόνο η Μέρι Όμικρον το παλεύει. Όλοι οι άλλοι. Η Αλκιόνη απλά έχει. Κρατάει το σκορ. Το σκορ. Αλκιόνη βοηθάει κιόλα. Βέλε και το μυαλό λίγο να δουλέψει. Οκ, η κοπέλα. Ε, μα πώ θα γίνει τώρα. Λοιπόν. Ε, ε, το θέμα είναι ότι ε, αυτή την. Ε, πώ το λένε. Mm -hmm. Αυτή την εποχή. Να. Ένα από τα καλά που έχει αυτή η εποχή, είναι ότι mm. δεν έχει έμπι Έμπει. Ναι. Κουνούπια. Μπράβο. τη βρήκα. Τς. <σχύσεις> η, <ταχύτητα σχύσεις> η ταχύτητα και μόνο, μόνο, μόνο, μόνο εξέπλυξε. με εξέπληξε. Με εξέπληξε. Η ταχύτητα και μόνο, πρέπει να μου δώσει δύο. <σχύσεις> με εξέπληξες, ομολογώ. Μπορώ να έχω μία λέξη, παρακαλώ. Τι είπα. Α, η δικιά μου. Γιατί εγώ τη βρήκα. Καλά τα είπες τόσο όμορφα. Λοιπόν, μ, δεν έχω έτοιμη ακόμα, μια μισό λεπτά. Α, έχω μία, για ένα μισό λεπτάκι ε, να, τι, τη, τι, να τι. την βάλω μέσα σε πρόταση, καλέ. Να τη βάλεις μέσα σε πρόταση, κακέ. Γιατί είναι, <laughs> γιατί είναι λιγάκι δύσκολη, δεν, μπορούσε, δεν, με, δεν με βοηθάει, δηλαδή πρέπει να την πω πολύ. Ε, Bon, τόσο, θα την πω έτσι ακριβώς όπως την ε, χωρίς να την βάλω μέσα σε πρόταση. Uh -huh. Έτσι. Uh -huh. Μαλαστούπα. Μαλαστούπα. Μαλαστούπα λένε τα φύκια όταν τα τραβάνε. Όταν το, το αγγίστρι σου τραβήξει κανένα κομμάτι από τα πάντα. Να το βάλω σε μια πρόταση. Ε, πήγα προχθέ στο νοσοκομείο και μου λέει μία. Κράτα μου λέει λίγο τη μαλαστούπα. Μην, Σουγκαρίστρα μην... είναι η μαλαστούπα 53. βάση. 5-3. Μουσική παρακαλώ. Παιδιά, ελάτε αυτό το δύο να το. 5-3 είναι. 5-3 και τρία, okay. Μα λα σούπα, λεπτόνινες κουπά, Πάμε. λες πω για τον Πάπι το Πάπι τον φλού που <μιλίου> του <μιλίου> τι τρεχεί εδώ σου λέγει και φίλε και ο Πάπις και διάρκω σου λέγει φλούδα φίλε χωρίς να το και υτή και μαά ψηλο πααργιοταμε Αραζο πούρί και να αλιαστή Και λένε, τι γίνεται, με πια παίζουμε για τέτοια. Λοιπόν, mm. πάμε πάρα πολύ ωραία. Τι φασαρία είναι αυτή που ακούω, κυρία μου. Με, είμαστε στον αέρα, για να πω. Και βέβαια είμαστε στον αέρα, το είπαμε. Το, το, το. <laughs> λοιπόν, προσπαθούμε oh. να βράσουμε αυγά. Ah. Αλλά για να βράσουν τα αυγά πρέπει oh. να μπορούμε oh. κατσαρόλα πρώτα. Κατσαρόλι. Ναι, σωστό. Να'χαμε, είχαμε, λέει, δυο αυγά. <σομίως> ε, το ξέρω αυτό. να'χαμε δυο αυγά. Τηγάνι θα βρίσκαμε, αλλά λάδι δεν είχαν τίποτα ή τίποτα. Λοιπόν. Μετακινούμε τι κατσαρόλε για να βρούμε το μικρό κατσαρόλι. Το <σομίως> μικρό κατσαρόλι. να τα κάνετε βραστά. Να τα κάμετε μελάτα. Να τα κάνουμε, όχι μελάτα. Βλέπουμε να τα κάνουμε γιατί τα μελάτα, μελάτα συνήθω κάνουμε αυτά που είναι, από, είναι τα χωρικά. Δηλαδή, που μα έρχονται από χωριό. Αυτά που βρίσκουμε mm -hmm. εδώ στο εμπόριο τα κάνουμε όσο τα γίνεται πιο σφιχτά. Έτσι, που να τα πετάς στον τοίχο και να γυρίζουν πίσω σαν μπαλάκι <laughs> του τένις Ένα τέτοιο πράγμα, ε. Α καλά. Ο γκη, κοιμάται, αγάπη μου. Μέσα έχει φάει. Σήμερα το πήρα από τα μπισκότα τα ωραία που του αρέσουν πάρα πολύ. Και του δίνω πέντε, παιδιά. το αφήνω κάτω πέντε, γιατί είχε καιρό να τα φάει αυτά τα μπισκότα. Είναι αυτά με το, που είναι σαν λουκάνικάκι που έχει το... Mm -hmm. Λοιπόν, και του δίνω πέντε ξαφνικά. Mm -hmm. <laughs> χέρι, λοιπόν, πού τα μπισκότα ναι, τα έχει ρήμαξει. Ναι, του φέρανε δώρο και ένα μεγάλο μεγάλο κόκαλο και αφού... Oh. Πα, πα, Α, η καλύτερη του. Καρατσάνισε και το κοκαλό του και τώρα την έχει αράξει στο σαλόνι. Οπότε, έτσι, λέει καθώς... λοιπόν και η τέτοια λέει είναι στο νερό ποσέ. Δεν μ' αρέσουν στο νερό εμένα. Στο Καθούν. νερό ποσέ μ' αρέσουν και εμένα. Με λεμόνι και πιπέρι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά και αυτά θέλω να, τα... να είναι χωρικά. Δεν μπορούν να φάω έτσι, αυτά τα... Όχι. Θα τα θέλω χωριάτικα. Λοιπόν, αυτά Ράστε. τα. Οτιδήποτε φρέσκο, μαλακό, το θέλω να είναι με το. Το κρόκο, τον κρόκο του... Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ε, σε... mm -hmm. λοιπόν πρόσεξε να δεις, έτσι, mm -hmm. έτσι που έχει εξελιχθεί η κατάσταση οικονομική, mm -hmm. ε, Καλόν θα είναι να φυτέψουμε καμιά μάπα. Ναι. Ναι, φύτεψε. Και εγώ έχω μία, το στο ψυγείο, την κόβω, ε, δηλαδή τρώω συχνά μάπα. Τρώω συχνά, yeah. ε. <laughs> <laughs> Μαρέ. λεπτάκι να γράψω. Πέντε τέσσερα. Γιατί. Πες μου τι είναι. Μάπα. Mm -hmm. <laughs> Πρέπει να είμαστε τηλεόραση τώρα. <laughs> λοιπόν, έχω και ειδικό μηχάνημα που κόβω τη μάπα για να την κόψω όσο γίνεται πιο ψηλή και της βάζω και καρότο μέσα. Και πες, πολύ... μου, πες μου κοπελιά μου τι είναι η μάπα. Είναι το λάχανο. Πλανά σε πλάνιν τι είναι η μάπα. Δεν είναι το λάχανο. Τι είναι. Mm? Τι είναι δεν, είναι δεν είναι πάντως. Τι, τι λες χρυσέ μου άνθρωπε. Μην το ξαναπείς πουθενά. Μην και θα σου αφαιρέσω και τους πέντε. Τις πέντε Αλήθεια το το Η μάπα είναι το λάχανο. Αυτό που λέμε δώσ' με ένα λάχανο, το λένε... mm. που το λένε συνήθως το mm. λένε μάπα όμως. Τώρα γιατί το λένε μάπα, δεν με ρωτάς εμένα, έτσι. Είναι, δεν είναι το κουνουπίδι, αγάπη μου. Λοιπόν, είναι η μάπα. Η μάπα είναι το λάχανο. Αυτό που φτιάχνουμε του λαχανοντολμάδε. Είναι το λάχανο που φτιάχνουμε και με τα κεφτεδάκια του λαχανοντολμάδε. Αλλά και αν βαριόμαστε. Δεν είναι το κουνουπίδι μέρη. Είναι το λάχανο. Μάπα. Μα δεν είναι. είναι το λάχανο. Ορίστε, το λέει ο λουχά. Είναι το είναι το κουνουπίδι, λέγεται κουνουπίδι. Τέλος. Όχι, παιδί μου, δεν είναι... Ε, μην επιμένεις, ε, θα, θα την ψάξουμε τη λέξη, λοιπόν. Θα την ψάξουμε τη λέξη, τη πέσαι στη λέξη... τη δική σου. Αυτή τη λέξη δεν ξέρω... Ε, δηλαδή, ακου... ακουρμένομαι συχνά. Mm. Ακουρμένοσε, ξακουρμένεσε, μάπα δεν είναι το λάχανο. Τέλος. Ναι, τι σημαίνει ακουρμένομαι... Τι έτσι, με συχνά είναι μία φράση τώρα που με έβαλες μία λέξη, το ακουρμένομαι μία φράση και μου το λες, ε? με συχνά και ιδιαίτερα εσένα. Ακουρμένο σε συχνά. Να, και ιδιαίτερα εσένα. Αφουγκράζομαι ακούω. Σε ακούω, ναι. Λοιπόν, η λέξη είναι σωστή Για να μην σωστώ Παπα το καρπούζι λέει ο Λουκάς Ωραίος ο Λουκάς, πολύ ωραίο. Δεν ξέρω τι λέτε Θα το αποσύρω, θα πω τη λέξη την οποία θεωρώ σωστή Ή μάλλον, όχι δεν θα το αποσύρω Θα στο κατοχυρώσω, είμαστε 6-3 και θα σου το κατοχυρώσω, θα γινει 64. Το, το λέω πολύ σοβαρά και μπορείτε. Μάπα να... είναι το μαρούλι, κοπελιά μου. Το μάπα μαρούλι. Μάπα είναι και... το μαρούλι. Καμία σχέση, δεν ξέρω εσείς εκεί στην ΚΟ κάνετε. Ε. Δηλαδή όταν λέτε με τρώω κόβω μαπες σε κόβετε μαρούλια. Ο ο ο, ο, μαρούλι, το... μαρούλι, μαρούλι, yeah, μαρούλι, μαρούλι. Βεβαίω, okay, okay. βεβαίως. Λοιπόν, θα το ψάξεις ε, μετά όταν κλείσουμε την εκπομπή, θα το ψάξεις oh. στο Google και θα δεις ότι είναι μαπα. Είναι... Άρρωστες Άρου, το λέει και η λέξη «Φτιάχνουμε σήμερα, έχουμε μαπόριζο» «Μάπα είναι το λάχανο» λέει ο Κάπτεν ακούμε. Ναι, το λάχανο, ναι. αυτό ακριβώς «Γεια σου με βρε captain Morgan αυτό» λέω Λοιπόν, είναι το λάχανο, λέμε «Φτιάχνουμε μαπόριζο» Όταν λέμε μαπόριζο Εννοούμε μάπα, το... αυτό με ρύζι, γιατί Μα από σαλάτα και... λέω εγώ και εννοούμε με τη μαρούλοσαλάτα. Μα από μασ... Σαλάτα, μασ... σαλάτα είναι, όχι, όχι. Μας τώρα, βαλτίσε. Όχι, όχι, όχι. Είμαι με τον Κάπτεν Μόργαν. Με τίποτα δεν είναι το μαρούλι. Δεν το συζητώ, ούτε το κουνουπίδι, έτσι. Ούτε το άλλο το πράσινο, πώς λέγεται το... το... Δεν θυμάμαι τώρα. Τον μπρόκολο. Λοιπόν, τον μπρόκολο, μπράβο, καμία yeah. σ Καταθέτω. Ε, τι θέλει. Όλη μου την. Καλά. <laughs> Τέλο. Πάω, πάσο Πάω, πάσανο. Εντάξει. Λάχανο, λέει και το γουίτι. Είμαστε έξι-τέσσερα. Okay. Από το ιταλικό Νάτο. Ορίστε. Στίμον. Μάπα. Το Λάχανο. Από το ιταλικό Μάπα. Χάρτη. Έτσι, μπράβο. Η λέξη έχει και την έννοια του προσώπου, τη φουγκαρίστρα και το άχρος του άχρουστου πράγματο. Είναι μάπα το καρπούζι, είναι μάπα, είσαι σαν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, οκ, οκ, οκ, οκ, οκ, 6-4 ήδη. Το ξανακάνεις, όμω σύμωνα, αυτό. Τώρα το έκανε γιατί χρειάζεται. Υπήρχε 3. διαφωνία, ναι, έπρεπε να λυθεί το ζήτημα. Θα το αποδεχτώ και θα, θα επανέλθω μουσικη λοιπόν, Μουσική. 6-4, το, το τραγούδι το ψάχνει έτσι. Το τραγούδι το ψάχνω. Μην mm. ανησυχείς. Ωραία. Λέει, λέει ο Κρός, το λάχανο μοιάζει με χάρτη. Να δούμε τι δηλαδή άλλο θα ακούσουμε. Μωραία. Αποργεί ο φυσικός λοιπόν. χάρτου. Ε, Πε μου σε παρακαλώ. Δεν σου με... λέω γιατί πας και τα λες. Που <laughs> πάω και τα λέω. Λοιπόν, αγαπημένε παρακαλώ. Το, το, το πραγματικό όνομα της ΖΡΙΣ ΖΛΑΣΚΑΣ. Τόχο, λοιπόν, τόχο, τόχο, τόχο, τόχο, τόχο, τόχο, τόχο, τόχο. Τόχο, τόχο, αλλά δεν το θυμάμαι. Αν ψάξει, θα σ σκοτώσω. Όχι, γιατί δεν το ψάχνω, γιατί το ξέρει. Ότι τέτοια Άρα, εγώ. Αν καλύψω κάτι τέτοια, κάτι τέτοιο το. Δεν, να το, το, ξέρω, δεν τα κάνω, δεν τα κάνω, δεν τα κάνω. Mm -hmm. Ζωηλάσκαρη, θα το θυμηθώ, θα το θυμηθώ. Πότε θα το θυμηθεί, δεν το κατάλαβα πότε δηλαδή. Ε, ζωή κουρουκλή. Όχι. Όχι. Mm. <laughs> mm. <laughs> mm. Το δικό μου το ξέρει. Το επιθετώ. Ναι. Οφκώς το ξέρω. Ε? Uh? Οφκώς. Uh. Ναι. ναι μόνο ζωή κουρουκλή. Το... Να λέει ο τέτοιο. Ζωή κουρουκλή. Αχα. Uh -huh. Τι. <laughs> και δεύτερη ερώτηση. Νικολάου, θε να μου τι λένε, Όχι καλή. Νικολάου λένε μένα. Ναι, ναι. Το δικό σου λέει με ρώτησε αν ξέρω. Ναι, αλλά έχω κι άλλο. Αυτό το Νικολάου είναι τη μαμά μου. Ε όχι, τα αδερφή. μην ξέρω για το. Ναι, ναι. Μην ξέρω τη συγγένειά σου σε 400 κουσάκια. Λοιπόν, καρπούζι λένε την δεν την Τζένι Βάνου. Την Καρ... Τζένι Βάνου λένε. Την Τζένι Καρέζη. Τίποια. Τίποια. Την Τζένι Καρέζη, ναι. Λοιπόν, Ζωή Κουρούκλη, ναι. Ζωή Κουρούκλη, 7-3, 7-4, συγγνώμη. Όχι. Και Α, ναι, 7-4. Ε, βέβαια. 7... Ερώτησε... Μάτσι, σου έχω κάνει ήδη. Τι μου είπε, 400 κουσάκια σου είπα, σιγά, μην ξέρω 400 κουσάκια. Κουσάκια. Ναι. 400 κουσάκια, ονόματα, λέξεις, ε έχει σχέση με αυτό. Ε, ε, όχι, βέβαια. Τα... Όχι, βέβαια. Mm -hmm. Μου είπες ότι το δικό μου όνομα και δεν λέω σιγά μην ξέρω 400 κουσάκια από σένα. 400 κουσάκια μυστικά. Σιγά μην είναι και φανερά. Όχι, βέβαια. Δεν είναι μυστικά. Ε, προσωπικά. Όχι. Προσωπικά προσωπικά είναι το ίδιο. Προσωπικά. Ε, κουσάκια, παιδιά, παίζουμε με τα κουσάκια, ε, όπως ακούγεται, γράφεται. Μ, κουσάκια, σιγά μην ξέρω 400 κουσάκια από σένα. Ε, κουσάκια, ναι, τη βλέπω και όλες. Κουτσομπολάκια, κουτσομπολίστηκα πράγματα. Νάι. Ε, από το κουρς πιάστηκε. Νάι. Ε, ένα τραγούδι για να, να... Ε, πώς, είπαμε, εσύ απάντηση πριν το τραγούδι, εγώ το χρειάζομαι. Α, τώρα, θέ, τώρα θέτε τραγούδι, μαντάμε. ε. Καφέ. Το πώς, πώς, πώς, πώς λέει, πώς, πώς, λέει το, πώς λέει ο, στην, στη διαφήμιση, ο, ο, καραφλός, μορέο Ψέματα δεν είναι, έτσι. Όχι, όχι ψέματα δεν είναι. Mm. Ο, ο, στη διαφήμιση εκεί του ΟΠΑΠ, που λέει, α, τώρα η μπάλα γυρίζει, ενώ ναι, η θηδιογύη δεν γυρίζει, ε. Είστε πολύ ωραίο τύπος κύριε. <σκύριε> ναι. <σκύριε> λοιπόν, <σκύριε> λοιπόν, εθε... λοιπόν, Άλλωστε εσύ έφεσες αυτόν τον όρο, ότι αν δεν απαντήσουμε, θα περάσει ένα τραγούδι τις 2-3 λεπτών και θα απαντούσουμε μέσα. Προφάνω, Με, σου αλλιώς. δίνω 4 και 54, πάμε. Ου, κάπου, ευχαριστώ, είσαι πολύ γαλαμμένο. Ε, μα Πάμε λίγο παρακάτω κυρία μου, βρήκατε μήπω τι είναι τα κουσάκια. Πρέπει να παρακολουθήσεις λίγο το τσάκι γιατί λέει λεπτομέρειε δικαιολογίε. Ε... Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν, το έ... Αν ήταν θα το είχα πει. Κουσούρια, ούτε κουσούρια, ούτε μυστικά ούτε ιδιοτροπίε ούτε προσωπικά, όχι. Mm. όχι. Όχι, όχι. Παχνίδια, Έπα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι όχι. Λαλάκι, <laughs> <Είπα>, νομίζω <laughs> ότι χάσατε κυρία μου έτσι. Για κάθε λίγο ρωσί, νεκτάρια. Από, από τι αρχίζει η λέξη. Mm. <laughs> <Από> κάπου... <laughs> Δεν κατάλαβα. Με συγχωρείτε. <laughs> για κάντε <laughs> μαζί σας. Παρακαλώ, κυρία μου. Παρακαλώ. 8-4. Okay, okay. Λοιπόν, η φράση λοιπόν, λοιπόν. η οποία χρησιμοποιείται επακριβώς ναι. για αυτή την τέτοια είναι η εξής. Έτσι. Ναι. Ε, σιγά μην ξέρω τι συγγένειές σου, τετρακόσα mm. κουσάκια πίσω. 400 ή τετρακόσες γενιές. γενιές ε, έτσι. Ή <συσιανή> σε άλλη τέτοια, ας πούμε, ποια είναι τόσο κουτσομπολά που ξέρει τετρακόσια κουσάκια <συσιανή> για όλους <συσιανή> στο χωριό. <συσιανή> Τώρα η διαφορά με εμάς ποια ειναι τοσο κουτσομπολα που ξερει τετρακοσια κουσακια για όλου στο Εγώ σου λέω λέξεις που σε χρησιμοποιούν σε όλη την ε, επικράτεια, έτσι. Δηλαδή μπορεί να τα βρεις Βορρά, Νότο, Ανατολή, Δύση, εσύ όμορμης χρησιμοποιείς λέξη. με Ωραία γελάωτε, κύριε, σύμφαντε. Εσύ, όμως, ξεξακλουθείτε. Λοιπόν, εσύ, όμω μου χρησιμοποιείς λέξεις, οι οποίες τις χρησιμοποιούν στην ΚΟ, και αντί και γύρω-γύρω παραθαλάσσια. Κατάλαβες, αυτή είναι η διαφορά. Τα κουσάκια, λοιπόν, δεν είναι λέξη που χρησιμοποιείται στην ΚΟ. Είναι λέξη που χρησιμοποιείται στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Και μόνο το θεαμό. Θα ακούσω τραγούδι. Ο δικό μου με τρέλα γυρίζει. Για μια δόση. Δεν θα γίνει και αυτό, κυρία μου. Δεν θέλω. Θα το κάνω. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχετε καμιά λέξη να μου βάλετε. Να με ρωτήσετε. Χάνετε ήδη με το ευγενέ σκορ του 8-4. Τι νομίζει, Θα πάρω το πετσάφι και θα φύγω. Το πετσάφι. Πετσάφι. Με φι γράφετε το πετσάφι. Με φι. Με φι όπω φι. Mm, το πετσάφι. Θα πάρω το πετσάφι ναι, και θα φύγω. Ναι. Όπω σιφάντο Έτσι. Σι, Φιντο. Το καπελάκι μου εννοεί. Αχ. Uh -huh. Να παίξουμε με το πετσάφι. Με τι είναι πετσάφι. Αυτό το πετσ... να φτιάξει. Ναι. Να παίξουμε το πετσάφι και να το πάρει και να, να το βάλει. Το, το... το πετσάφι. Το πετσάφι, ναι. Θα το βάλω στο κεφάλι μου και δεν είναι καπέλο Δεν είναι καπέλο, δηλαδή δεν είναι το φέση ας πούμε ή το καπέλο μου ή η καπελαδούρα μου ή το καπελο μη η καπελαδουρα μη το καπελακι μου Το πετσάφι όμως είναι τέτοιο πρόσεχε όταν εγώ χάνω κάνεις Εγώ τι κάνω, τραγουδάω Θέλω, δεν γελάς Έλα πάμε ε, δεν πειράζει, μη σε νοιάζει. Θα το, θα το βρω, παιδί μου. Το πετσάφι. Okay. Θα βρεθεί. Δεν, δεν κατάλαβα τι είναι, δηλαδή. Σιγά λοιπόν. τα ΟΑ. Ε, για πάμε στο τραγούδι. Περίμενε. Πετσέτα ή μαντίλι λέει ο Λουκάς. Μήπως είναι αυτούνο. Πετσέτα, αποφασίστε τι είναι. Μαντίλι δεν είναι. Πετσέτα, τι προσώπου, δεν είναι. Δεν είναι. Δεν το χρησιμοποιούμε Μήπως να... Για... Εν, μήπως εννοείς, ρε παιδί, με αυτό το, το, αυτή τη μαντήλα που βάζουν οι γυναίκες. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση. Αυτό το χρησιμοποιούμε σε έναν ιδιαίτερο χώρο στο, στο σπίτι. Σε έναν ιδιαίτερο χώρο στο σπίτι. Το πετσάφι. Mm -hmm. Α, Εγώ το παίρνω, ας πούμε, έτσι, και πάω έξω στον κήπο μου. Πάω ναι. στην κόρτζα και καθα... τα καθαρίζω. Λοιπόν, σου και δεύτερη λέξη, γι' αυτό πήγαμε. Για Μια λέξη, το πετσάφι. Θα παίξω με το πετσάφι και θα, θα, δεν θα πειράζει. Μια μουσικούλα και θα επανέλθω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. same old Λοιπόν κυρία μου, νομίζω ότι ο κύριο Λουκά το βρήκε. Έχει δίκιο, έχουν δίκιο. Ναι, το βρήκε και πήγα, πάμε μια 4. Να πω στον γρόσο ότι στο κάποια στιγμή που είπα εγώ, πιστεύοντα ότι τον πέρδεψα, ότι το παίρνω το. <laughs> αυτό και το πάω βόλτα στον κήπο. Δεν το παίρνω, το παίρνω για να σκουπίσω τα γκόρτζα. Τα φρόκαλα, Όπω το, το λένε. Τα, τα φρόκαλα, τα, τα, πώς το λένε δεν τις δωρε, πατσαβούρες λέει, δεν τις λένε και πετσέτες κουζίνας, λέει ο στημον mm -hmm. Αλλά τέλος πάντων. Τα, πώς λένε, τα σκουπίδια, τα σκουπιδάκια, τα φρήγανα. Ε, εγώ ε, τα παίρνω, το παίρνω, το, παίρνω, το πανάκι αυτό το της κουζίνας και πάω και καθαρίζω τα γκόρτζα. Νεκτάρι. Τα γκόρτζα. Τρώγονται τα γκόρτζα, και θέλω, κυρία μου. Και θέλω, ναι, και θέλω να του πω του κρόσο ότι γι' αυτό τη χρησιμοποίησα τη λέξη. Γιατί πριν τα φάω θέλω να τα, πλύνω, ε, να τα σκουπίσω Συγγνώμη. Ναι, ναι. Με την πετσέτα Παρέσει. της κουζίνας, σκου, σκουπίζεις τα γκόρτζα. Έχει μόνο βρέσει Ναι, γιατί μπορεί να, να έχει βρέξει και να είναι λασπωμένα, σκονισμένα ας πούμε. Και, και πριν τα πάω μέσα στο σπίτι, έτσι. Mm. όχι ότι έχω γκόρτζα στην αυλή, αλλά λέμε, το φαντάζομαι. Φρούτον, και... θα, φρούτο θα υποθέσω ότι είναι, έτσι, μήπως είναι ε, αχλάβια. Ναι, ναι. Άγρια χλάδια, λέει ναι, ο κύριο στήμονος. Ναι, εντάξει, άμα θα σου ξαναπώ εγώ λέξη. Mm. Έχει το στήμονος. Λοιπόν, είχα... α, περιμένετε, περιμένετε, περιμένετε, περιμένω λεπτό. 14. <laughs> <laughs> 14, ε. Πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο, πο. Ναι, μα έτσι που βερμαλίζεις, πώς να σκεφτείς. Ναι, μωρέ, που τα λέω γρήγορα και... δε, που τα λες γρήγορα. Άμυδε, ε, ε, ε, ε, που τα λες γρήγορα. τώρα, δω να Λέω έτσι που Πώ να, να σκεφτεί, ε, ναι, γιατί έχω εδώ, ενώ εσύ έχει εκεί πέρα βοήθεια, ενώ εγώ δεν έχω καμία. Δε, οι γυναίκε είμαστε λίγο αλλού. Έτσι. Έχουμε και ναι. άλλα πράγματα να σκεφτούμε ναι. εμεί. Ναι. Το βερμπαλίζει, δεν θα μου πει ναι. Ποιο, ποιο, ποιο. Λέω, κοπέλα μου, έτσι που βερμπαλίζει. Βερμπαλίζει. Πού, πού να προλάβει, Πού να σκεφτεί. Α, έτσι που βερμπαλίζω, που να σκεφτώ. έτσι δηλαδή που, που, που ε, τρέχω, ε, σκέφτομαι επιπόλαια, ε, έτσι που βερμπαλίζω, βερμ, βερμ, βαλίζω, παιδιά, παίζουμε με το βερμπαλίζω, κορίτσια, δεν με βοηθάνε, ενώ τα αγόρια έχουν πέσει πάνω σου, το χαίρομαι βέβαια αυτό, έτσι. τώρα τι νόμιζες βρε, θα σας αφήναμε έτσι. <nenhum> ε, θα σαφίναμε αφήναμε έτσι. Κοίταξε, στον προηγούμενο διαγωνισμό πήρατε δύο πόντους. Σήμερα πήρατε τέσσερις. Έχετε κουράγιο. Συνα... Ναι, ναι. Βέβαια, 100% ναι> λοιπόν. ε, σωστό το είπε. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. 15. 15. Να δώσουμε λέξη για να παίζουμε κατά τη διάρκεια του τραγούδιου ή θες ε, να απολαύσεις ένα τραγουδάκι. Να δώσουμε, ας πούμε, ένα... Ε, λοιπόν, κοίτα, εσύ είπες νωρίτερα το χειμώνα... Ξέρεις γιατί το, λέω, ξέρεις, γιατί ναι. το λέω, γιατί είναι ήδη παρά 25. Ναι. Έτσι, και mm. εντάξει. Λοιπόν, καλησπέρα στον ο, στην την ηριδακόλλορ. Mm. Χρώματα της ήδηνας. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ όμως. Ενώ ναι, σου πω κάτι, πες μου, Ρίδαρα, δηλαδή, το χειμώνα, κάτι σ' αρέσανε. Δεν θυμάμαι. Τι σ' αρέσανε η μάμπα, πες. Όχι, δεν, δεν είπα τέτοιο δηλαδή, δηλαδή. πράγμα. Είπα ότι δεν έχει ήμπη. Α, ναι, δεν έχει ήμπη, δεν έχει φωνούπια. Εμένα και μόνο ξέρεις ότι μου αρέσουν πάρα, πάρα πολύ τα προκόβια. Τα. Πάρα πολύ. Προκόβια. Προκόβια. Mm -hmm. Προκόβια. Μ' αρέσουν πολύ όμω έτσι. Και... Δεν τα το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν τα βρίσκει. Και εμένα σε... αρέσει... Κοίταξε και εμένα το χειμώνα. Μ' αρέσει το καφούρι. Καφούρι. Ναι. Ναι. That's it. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. Τα προκόβια, ναι. εμένα μου Τα προκόβια, εμένα μου αρέσουν. Τα καφούρια ε, είναι, είναι δυνατόν ποτέ να ε, ε, ταιριάξουμε εμείς οι δύο. Δεν κάνουμε γι' αυτό. Γι' αυτό, παιδί μου. Ωραία, εμεί παίζουμε με εμάς τα προ... γιατί προκόβια. Όταν είναι χειμώνα και εσύ να έπαιζε με το, είπαμε, πώ το είπε, φακούρι. Καφούρι, παιδί μου. Είπα, μ' αρέσει το καφούρι και σε που σ, σ' αρέσουν τα προκόβια. Λοιπόν, όταν ένα, σε έναν άντρα αρέσει το καφούρι και σε μια γυναίκα της αρέσει προκόβια, είναι ποτέ δυνατόν να τα βρούνε. Ναι. Δεν ξέρω, θα φανεί, θα φανεί. <laughs> λοιπόν, προκόβια πες είναι οι άντρες, επανάληψη Σίλια, επανάληψη, είπα, Προκο, προκόβα, μ' αρέσουν οι προκόβες. Προκόβα, ναι, χωρίς το γιοτα να το βγάλει το γιοτα παρακαλώ Προκόβα, προκόβα λοιπόν, δε, το γράφω, δε, προκόβα, προκόβα. Πτήκα, ναι. προκόβα. προκόβα. Είναι. είναι το σωστό Το, ναι. αναφε, το αναγράφω Πατάω Enter, ναι. καλησπέρα λοιπόν Και στον τέκτονα, ο τέκτον δεν είναι ναι, Εποφέτω. Καλησπέρα Εντάξει. στον Δέκτον, καλησπέρα στο στην Ήριδα. Να πω στο Δημήτρη που δεν είπαμε που είναι μέσω τσά, στον Δημήτρη του δεν δεν Δεν έχω <laughs> θα τη, την προκόβα, άκου τώρα ένα τραγουδάκι που μου ζητά από την αρχή της εκπομπής, αφιερωμένο oh, από μένα για σένα. Κλείσεις, μη, μη μου το κλείσεις, σε παρακαλώ, έτσι. Όχι το μόνο δεν στο κλείβω, δεν στο κλείνω, αλλά σου ακούω τον ήχο έτσι δυναμικά. Ευχαριστώ πολύ. Θα το πω μετά για το τραγούδι. <laughs> Στα σφυσιόγνωμια ξέρω του ξεχασμένου. Σαν να γυρίζουν κάθε φορά η από την ίδια σκηνή. Που λίγαν οι θεατέ. Δεν με περιμένω. Τζο ή μου είσαι τόσο μαϊστανό, <Ρι> Παρνάω και επιθύζω τη λέξη μου σε μήνες τα ξεχνάω να ζηγήσω τις χρημέρες μου ελπίδες Και φτιάχνω ένα κόσμο, μια δεύτερη αγάπη Κάποια δεύτερα όνειρα και ένα δεύτερο κρεβάτι Ο δικός μου κόσμος Με τρελα γυρίζει Για μια δεύτερη ζωή Τα όνειρα παιδεύει Για μια δεύτερη Φίλου καλού. Θέλω κοπέλα μου να μου ταιριάσει. Τι ζωέ μου θα ρούχνω Κάθε φορά που νεκιάζει, είναι. Η ήπειρο θα φέλω, πολλά. Τι να δεις, του αγώνες ακρόψει κορδέλα. Εικόνες του, στις μύμες μόνο των χαμένες. Μα τα λόγια, λένε Για τους τους μεγάλα θέλω ο μου κόσμος τελειώσει με γενικής ροής. για μια δεύτερη σοι. Τα όλη Βρίσκει τα πάνταλάζει και όλα σαν χώρα με, σε μια μόνο ματιά Όλα σαν χωρέμε, σε μια μόνο ματιά, σε μια μόνοματι. Ότι αυτό ήταν ιστομάλικό. Συμμετοχή του εδώ στο διαγωνισμό μα. Το τραγούδι πήρε την 20η θέση, δεν πέρασε τελικό όμω. να πάρα πάρα πολύ το τραγούδι. Εξαιρετικό είναι... τραγούδι. Εξαιρετικό πολύ εξαιρετικό. Να, και... να σου πω την αλήθεια μου, έτσι μια και τα λέμε όλα έξω από τα δόντια, απορώ γιατί πώ δεν ψηφίστηκε αυτό το τραγούδι και δεν ήταν τουλάχιστον έκτο, ήταν 20ο. Έμεινε στην είκοσι θέση, όμω δεν το ψάχνουν, τα αφήνω εκεί στην είκοσι θέση καλά, <laughs> όπως υπήρχε. Αυτό, Αυτό δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά εγώ θα, πειράζει. θα το σηκώσω στην πρώτη, γιατί είναι στην καρδιά μου. Α, λοιπόν, και πολύ καλά θα κάνεις, κι εγώ Η μαζί και... σου είμαι. Δεν ξέρω τα παιδιά καθόλου, έτσι. <laughs> και... <laughs> έχει σημασία, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, δεν έχει καμιά σημασία, είναι πολύ ωραίο. Βαλήψη. Αντιμονούσα ειλικρινά να ανοίξει, να ανοίξει να τελειώσει δηλαδή η ψηφοφορία στο γκρουπ για να φανούν τα ονόματα των δημιουργών αυτών των τραγουδιών που δεν πέρασαν, γιατί μόνο αυτοί φαίνονται, για να δω ποιο είναι αυτό το πλάσμα με αυτήν την παιχνιδιάρη και όμορφη φωνή. Λοιπόν. Λοιπόν, τα τα βρήκαμε τα προκόβα, η Βελέτζα. Η Βελέντσα δεν είναι, η Βελέντσα είναι ένα άλλο... Ο, ναι, το, το βρήκε όμως ο στήμονας, τι είπε εκεί. Η Βελέντσα. η, βελέ... Ορίστε... η Βελέντσα είναι κάτι άλλο, παιδιά. Η Βελέντσα είναι η Φαίνεται. Έτσι. Ναι. ναι. Η φαντό. Είναι η Φαντό η Βελέντσα. Αυτό που λέω εγώ το... το Τροκόβα, Προκόβα, ναι. δεν ναι. είναι η Φαντή, δεν είναι στον αργαλιό. Δεν ξέρω πώς φτιάχνετε τώρα να σου πω την αλήθεια μου. Το δεν... χράμι που λέμε εμείς. Πώς το λέτε, λέτε εσείς, τι χράμι, είναι. Χράμι, φτιάχνι. χειράμι, χειράμι το λέμε. Χειράμι, άχι, είναι χειράμιτο. Ναι, είναι, είναι, είναι, είναι, είναι, το είναι, είναι, είναι, είναι το κουβέρτα. το Μπράβο, πάνε, πάνε, κουβέρτα, πάνε, μπράβο, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. <laughs> λοιπόν, μπράβο. Ε, τελικά όμως, ε, δε, εσύ δεν μου πες, θα συμφωνήσεις μαζί μου, ότι εμένα μπορεί να μου αρέσει το καφούρι. Το καφούρι, είναι όχι γιατί όχι καφούρι καφούρι καφούρι με βερνάμε τον βερνάμουν τα καφούρι καφούρι παιδιά εμένα μένα δεν θα ξεκινάνε άσε με βοηθάεις καμία Τι σας τσιζες βρε κορίτσια για να μάσεις μερι μωρή μερούλα είκαζα μια το το παρλεύει Ετσι ετσι ετσι Λοιπόν, να πούμε καλή νύχτα στην κρυστάλλι μα που φεύγει. Βεβαίω, να πάει στο καλό κρυστάλλι, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ Στέλιο, για την προσοχή σα. Τέλειω, κολληνιάκι, η βελέντζα είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι μάλινο υφαντό. Έτσι, έτσι το ξέρω από τη γεγιά. Ναι. Ε, το... Η θέλετε, βελέντζα έχει τα κρόσια. Προκόβα, το χράμι, είναι. Η προκόβα δεν είναι υφαντό. Να το βάλω σαν κέρδο μου. Γιατί έχει... να το βάλω, Όχι, με συγχωρείτε. Είπαμε, είπαμε, κουβέρτα. Δεν είναι ακριβώ το υφαντό. Όχι, γιατί θα το βαλάνε, δεν βάλισαν, κουβέρτα, θα το βάλει. Δεκατέ... Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι κουβέρτα. Δεν είναι κουβέρτα, είναι, είναι το χράμει. Το χειράμι. Εμεί έτσι το λέμε. Δηλαδή είναι αυτό το. Και τι είναι το χειράμι. Λε, παιδί, Λε, παιδί, παιδί μου, είναι, είναι το αυτό το οποίο είναι, ε, δεν είναι υφαντό. Ναι. Έτσι μπορεί να είναι πλεκτό, μπορεί να είναι. Όμω είναι ύφασμα, το ρίχνω από πάνω σου και να για να ζεσταθεί, για να έχω Ωραία. Σου δίνω εγώ τώρα μια προκόβα. Τι θα την κάνει. Θα τη ρίξω από πάνω μου, θα κάτσω κοντά στη φωτιά <laughs> και θα, <laughs> θα ζεσταθώ. Τι άλλο μπορεί να την κάνει. Βραστή με αυγογογομένη, αυ... με αυγολέμονο. <laughs> <laughs> oh, oh. Δεν είναι παιδί μου όμω. Όχι ότι δεν <laughs> μπορεί να, να την βάλει και στην πλάτη σου. Αλλά έτσι θα. Εντάξει, δεν είναι όμω για την πλάτη. Όχι ότι δεν μπορείς να τη βάλεις, αλλά δεν είναι για τα πλάχια. Ε, είναι είδος σκεπάσματος, τέλος πάντων. Ε, για του πολύ χαμηλέ θερμοκρασίες, ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί και σαν σκέπασμα. Δεν είναι όμως όταν την αγοράζουμε, την προκόβα, mm. δεν την αγοράζουμε για να σκεπαστούμε. Εκτός και είμαστε παραδοσιακοί βλάχοι. Ε, την προφιά, είδο προφιάς. Όχι. Όχι, oh. oh. άλλη λέξη δεν έμαθε εσύ από το σχολείο μέχρι και τώρα Όχι, oh, μόνο oh, oh, oh. Έχω, έχω ξένα και έχω μια, μια άλλη ξενά γλωσσί ε, Εντάξει, ας την πάρει το ποτάμι και ας την κατοχυρωθείτε κυρία μου Φλοκάτι Δεν, δεν μας είπες... παρατάς Όχι, δεν μου είπε τη λέξη Φλοκάτι δέκα, Και δέξεις... την, την έχει πει, την έχει πει Η Φλοκάτι <χλή> είναι ο Στέλιος Κολυνιάτης στις 9 και 42 κυρία μου Για να το δω και με πολλά. Είχε. Και παραπάνω. Ε. Το λέει δύο φορέ. Και το λέει και τρίτη φορά. Φλοκάτι, ναι, το είπε. Ε, ε, και ο, τη ο, λέει ο, και τέταρτη φορά. Άστα, αυτά που ξέρει. Λοιπόν, 15 πέντε είναι το σκορ. 15. πέντε. κυρία μου. 11, 15. πέντε. δείτε τα. Αξιονακούστε την εκπομπή ε, αύριο ε, να δείτε. 15, 15, okay, ,τι έτσι, έτσι, μπράβο. Και επειδή ε, τώρα το καφούρι. Στις στις το καφούρι, στις στις στις καφούρι. Δεν, μπορεί, δεν το έχει βρει ακόμα. Mm. Πολύ φοβάμαι θα γίνει 12-15. Ε, το καφούρι θα πέρασε το τραγούδι, ε. Ναι, mm. με δεν πέρασε. Μμ, mm, καφούρι, από... mm. για πες μου λίγο. Δεν τρώγεται, δεν, δεν τρώγεται, δεν πίνεται, δεν... Τίκα, uh, πού, πού το χρησιμοποιούμε, σε ποιο δωμάτιο uh, του σε uh, σπιτιού. Σε κανένα δωμάτιο του σπιτιού. Δεν μπαίνει καθόλου στο σπίτι. Βεβαίως, και μπαίνει και βγαίνει. Και μπαίνει και βγαίνει, το καφούρι, έτσι. Είναι προσωπικό αντικείμενο, δηλαδή, επάνω μας. Όχι, όλοι, όλοι, όλοι, όλοι το έχουν και κανείς δεν το έχει. Όλοι μαζί. Όλοι το, όλοι έχουν, το, και έχουν. Κα... Όλοι το έχουν και κάνει δεν το έχει. Α, είναι όλονόν δηλαδή, έτσι, αλλά κανεί δεν μπορείς κάτι για να φύγει. Ακριβώ. Άκριβος. Correct, correct, correct. Λοιπόν, τραπέζιες. Είναι έπιπλο. Είναι έπιπλο. Όχι, βέβαια. Δεν μπορώ να το πάρω το, το, το, το τραπέζι στην πλάτη και να κόψω. Τι λες τώρα. Αυτό το καφούρι όμως μπορείς να το πάρεις και να κόψεις. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Ε, οπότε ή καφούρι ή τραπέζι το ίδιο είναι. Από και τα δύο δεν πάνε στην πλάτη, με μπερδεύεις. Όχι, βέβαια, ναι. Έτσι. Καρέκλα. Όχι, παιδί μου. Όπω βλέπεις από τη στενοχώρια, μόνα βουτσιγάρο. Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι, ν ναι, ναι, ναι, ναι. Για δώσε το πρώτο γράμμα. Κου! Κου! Κου! <Κου>, <Κου> ε, κανάτα. Άντε πάλι. Ε, λέω Τα ναγιά μου πια. Λες εσύ ότι το χειμώνα. σου. αρέσει Μα, να έχεις τα, τα, τα καφούρια. Ναι, κάστα να ψητάς στη φράκα. Άσε, κάστα να είναι, να τη βάλω. Όχι, να μην τη βάλει βέβαια. <οίταξη> ούτε όρεξη mm. να μην κάνει. Αφού μου είπες, δεν τρώγεται, ρε εσύ. Ναι, ε, άμα Ωραία, ε, τότε... να το πάρει το ποτάμι. Να το πάρει το ποτάμι, να το πάρει. Ε, ε, ε, ε, λοιπόν, ε, καφούρι ε, είναι, κυρίσιμο, είναι, κυρία μου, το κρύο, η παγωνιά. Να σου πω κάτι. Έχετε κάποια ιδιαίτερη έτσι ονομασία, κάτι σαν πώς πώ λέμε, α πούμε, νιώνιο στου ζεκεθινού, εσύ ναι. Όχι, δεν έχουμε καμία. Δεν θα έπρεπε όμω να σα προσάψουν κάποια. Το καφούρι καταρχήν, δεν, δεν, δεν έχει να κάνει τίποτα μετά το δε κάνει, έτσι. Καθόλου. Για να εξηγειόμαστε ή να μην Καφούρ. Καφούρι, είπαμε, καφούρι. Okay. Η κάνει. Ναι, εγώ μιλάω, παιδάκι μου, έτσι όπω με βγάζει, είναι να με καταλάβεις. Ε... Ναι, σου πω κάτι, δηλαδή μπορούμε να πούμε σήμερα κάνει πολύ καφούρι. Ε. Ναι. Σήμερα mm. κάνει πολύ καφούρι. Έτσι. Ναι. Σωστό. Θα μπορούσες να μου πεις ότι ανάψαμε τη σόμπα. Γιατί... Ναι, σιγά-σιγά για... σου έλεγα ότι θα ανάψαμε τη σόπα, γιατί κάνει καφούρι. Ε, το, το χειμώνα κάνει καφούρι, ενώ το καλοκαίρι δεν κάνει καφούρι. Και άμα πα στα βόρεια κλίματα θα έχει πολύ καφούρι από τα νότια. <συμπήρια> Τι <συμπήρια> λε, κυραμούντα, <κυράνο, συμπήρια> <δεν> σου λέω, <έλεγα, συμπήρια> Πε κρύο να πα τον πόντο <συμπήρια> <συμπήρια> να τελειώνουμε. <συμπήρια> ναι, ναι, θα μπορούσε να μου πεις ότι αυτή την στιγμή ε, διανύουμε εποχή καφουριού. Ναι, μα μπορούσα πολύ απλά να σου πω, Πάρε τον πόντο να τελειώνουμε. Τι λε. Τι λέει, είστε πολύ ωραία κυρία μου είμαι πολύ ωραία αλλά εσύ είσαι πολύ κακός μαζί μου Τέλος πάντων. Λες τώρα ε Μέρη, θα παρακαλέσω τη Μέρη Την επόμενη, το επόμενο Σάββατο Ο Στήμων Και ο Στέλιος Κολυνιάς Να λείπουνε Να φύγουνε Θα δυναμίσουν όχι Θα δυναμίσουν να πούνε στο να του κλειδώσει έξω. Αυτοί οι δύο σε, σε βγάλανε ένα προπρόσωπο. Σήμερα καμία δεν βρήκε. Τι βρήκε. Όύτε ε, μία. Δεν βρήκα καμία. Λέσταρα, θα ακούσει την εκπομπή και θα δεις πόσες βρήκα. Οι φίλοι σου, οι φίλοι σου, οι φίλοι μα. Εγώ όταν σου είπα α, φτιάχνουμε α, στρατά. Εσύ μου λέγει σιγά όταν στρατά, θα <σ��> φτιάξετε. Κορίτσια θα του πατήσουμε. Θα του κάνουμε, <σ��> θα του δείξουμε. Ναι, τα είδαμε. Μουσική παρακαλώ. Έχει πέτει σου γκιούμι. Πώς δεν έχω, mm -hmm. βεβαίω και έχω. Και τι βάζει μέσα, Λουλούδια. Γιατί? Γιατί εγώ το γιου το χρησιμοποιώ ω θοδοχείο, Έλε ρε σύ. Ε, βέβαια. Μάλιστα. Καλό, Είναι α, γυάλινο, ε, Ναι, και πύλινο έχω. Α, έχει πύλινο. Οκ. Δεν ήταν εμεί που το χρησιμοποίησα. Σε ρήμαξα. Ήμουνα πιο γρήγορο από την προηγούμενη ταχύτητά σου. Δεν έχει κάνει ρεαλιστήρια, Δεν Μα έχει ξεφυλήσει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω να κάνω εκπομπή. Τέλο. Τέλος. Δεν ξέρω να κάνει. Μιλάει. Κι εγώ σ' αγαπάω, κοπέλα μου, κι εγώ σ' αγαπάω. Εφήμερες αγάπε. Από μένα για σένα. Μου, τι, έτσι γελάτε, τι γυναίκε γελάτε. Δεν ξέρω γιατί. Δεν με βγεί σε καμία. Καμία δεν με βγεί. <laughs> Μόνο η μέρα έκανε μια φλότια προσπάθεια. Φορά... Έτσι τρέχει η μουσικούλα. Πάμε. Πάμε. Κάθε φορά που θέλει πίσω να γυρίσει, το μετανιώνει με την πρώτη ευκαιρία. Που λε, τύχει, και ποτέ σου μ' πως Θα σου πάρω ένα κομμάτι ελευθερία. Πώς θα σου πάρω ένα κομμάτι ελευθερία. Αν δεν κρατάνε οι εφήμερε με τρένα που δεν έχουνε σταθμό. Που πάνε και έρχονται τα ταυτότητα και δίκως αριθμό Μα δεν κρατάνε οι εφήμερες αγάπες Μοιάζουν με τρένα που δεν έχουν σταθμό Που πάνε κι έρχονται γεμάτα επιβάτες Δίκως ταυτότητα και δίκως αριθμό Με μη και με γελάσεις Έχω ευαίσθητη καρδούλα και θα πάθει Μα μόναχα το γέροσου σου να περάσεις Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει Είναι καλύτερα από τώρα να το μάθει Δεν έχουνε σταθμό που πάνε και έρχονται γεμάτα επιβάτε δίχω ταυτότητα και δίχω αριθμό. Μα δεν κρατάνε οι εφήμερε ζουν Βιάζουν με τρένα που δεν έχουνε σταθμό που πάνε και έρχονται γεμάτα επιβάτε δίχω ταυτότητα και δίχω αριθμό. το τέλος σου έχω κρατήσει, κυρία μου. Κι εγώ ναι για το τέλος ε, τι έχω, σου έχω κρατήσει. Σου μεταφέρω μήνυμα την τι... ενία τσακ. Ποια ενία τσακ έτσι <laughs> να θυμηθώ. Μια φορά είχε πει... είχε πει μια φορά θα μας κερδίσουν, εδώ, θα μας πατήσουν. Εδώ, ναι, εγώ τα κορίτσια έχουν πάθει... <σοκ> <σοκ>, δηλαδή, σοκ. σοκ. Σοκ. <σοκ Πολιτισμικό σημείωσε <σοκ>, το αυτό. Έτσι, έτσι, έτσι. Ε, η ερώτηση έχει ως εξής mm -hmm. Θυμάσαι βέβαια την περίφημη φράση και όμως κινείται mm -hmm. την οποία είπε ο Γαλιλαίος mm -hmm. δεν την είπε ο Γαλιλαίος Ποιο την είπε στις... εσύ Κοιος την είπε Δά το κινείται. Αφ... Ε. Κι όμως κινείται, το είπε Ναι ρε παιδί μου το την είπε χρεώθηκε, πιστώθηκε αν θες, στον Γαλιλαίο mm -hmm. Ναι, δεν Γαλιλή, είναι Γαλιλαίο. Έτσι, και όμως γυρίζει Ναι, ε, δεν πιστώθηκε στον γαλιλαίου ε, ε, δηλαδή. Την έχει πει κάποιος άλλος Θα το αφήσω σαν κενό mm -hmm. Και θα μου το απαντήσεις την άλλη εβδομάδα Για να ξεκινήσεις Δεν έξει, <χει> υπάρχει περίπτωση δηλαδή να το βρω ε, Ούτε στο διαδίκτυο, ούτε πουθενά Είσαι τόσο σίγουρο Όχι, αντιθέτως, αντιθέτως, αντιθέτως. Mm. Και θα σου θέσω και ακόμα μια ερώτηση Για να έχεις μια εβδομάδα καιρό να ναι. την απαντήσει ναι. mm. και εάν την απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση, mm -hmm. θα σου δώσω και δύο πόντου. Να ξεκινήσει με 3-0. Γιατί ε, ε, ε, το παιχνίδι δεν σου κέφτει. Συμβαίνει πέσαι. γιατί σε λίγο θα μπει και το παλικάρι ναι. μα για να κάνει εκπομπή. Ακού mm -hmm. τι συμβαίνει. Mm -hmm. Εσύ έχει πάρα πολλέ λέξει δύσκολε που χρησιμοποιούνται. Είναι οι λέξει τοπικιστικέ. Πώ λέγεται, παιδί μου, του, αυτού του τόπου εδώ, πιο πέρα δεν έχουν βγει. Εμεί τι ξέρουμε. Έτσι. Ενώ αυτέ που σου λέω εγώ κυκλοφορούν εβραίω. Δηλαδή θα μπορούσα να σου πω μαστραπά. Ε, ναι, μαστραπάς. Είναι ένα μεταλλικό, ε, μεγάλο μεταλλικό πω, ε, τάση μη, μη, μη, μη, το οποίο χρησιμοποιούμε. Δεν δε, δε, δε σου okay. βάζω πόντο. Μην μου απαντήσετε. Όχι, δεν βάζω πόντο. Απλά σου αποδεικνύει ότι δεν χρειάζεται θα καν να με σκέφτεσαι. Είναι λίγο μπουρμπούτσαλα. Μπουρμπούτσα Α, βεβαίω. Ε, ε, ξέρω τι είναι καλά, και δε, τα μπουρμπούτσαλα. Είναι λίγο τσεπελίκια. Και τα τσεπελίκια ξέρω τι είναι. Έτσι, μπράβο. Μα όλα τα ξέρει, όλες τι ξέρει. Γιατί αυτέ οι λέξεις κυκλοφορούν από όπως είπα, Ανατολή, Δύση, Βορανότο. Ενώ εσύ λέξεις που τις χρησιμοποιείτε μόνο εκεί, κοντά γύρω, εκεί γύρω. Συγνώμη, συγγνώμη. συγγνώμη. Είναι, το, είναι, καφούρι, το, καφούρι, το καφούρι είναι μακεδονίτικη. Το εμπίς ε, είναι ναι. υπηρώτικη. Ε, το το κοό είναι αρχαιοελληνικό. Ναι. Το δερμπαλίζο είναι αρχαιοελληνικό. Ναι. Το Μου... Ναι, ναι. Πού θες να σε πάω Πού θες να σε πάω δηλαδή Ε, πάει δηλαδή σε λέξει που χρησιμοποιούμε Έχω χαρτομάντιλο Στενοχώρια ναι, μου ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω Τα βουλάκι σου ρούφα τώρα, γεια σας τις εξυπνάδες Λοιπόν, πρόσεξέ με ναι. Πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Ναι. Υπάρχει η περίφημη εικόνα Της πεντηκοστής ναι. Σε οποιοδήποτε Google και ακτιπήσεις ναι. έτσι, Θα δεις την περίφημη εικόνα Πολλές, όχι μία Πολλές εικόνες της Πεντηκοστής, ναι. όπου εμφανίζονται οι 12, 12 Απόστολοι, ναι. με το πνεύμα από πάνω να τους φωτίζει υπομορφή μορφή ε, ε, φλόγας, ναι. να ναι. τους δίνει την επιφύτηση. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οι Απόστολοι είναι δώδεκα ναι. σε όλες τις εικόνες, ναι. με δεδομένο ότι ο Ιούδας αυτοκτόνησε, μόλις πρόδωσε τον Χριστό. Ποιο είναι ο 12ο Απόστολο που εμφανίζεται εκεί, μία εβδομάδα εγώ ξέρω... καιρό. Εγώ ξέρω από την ιστορία που έμαθα στο σχολείο μου ότι 12 ο αποστολο που εμφανιζεται εκει μια εβδομαδα καιρο εγω ξερω απο την ιστορια που έβασα στο σχολειο μου οτι 12 ηταν οι Απόστολοι και μέσα ήταν και ο Ιούδα. Έτσι, και όταν χειριάστηκε ο Ιούδα, έμειναν 11. Τώρα τι πα, εσύ να μου κάνει, δεν ξέρω. Εγώ δεν Όχι, παιδί, παιδί μου, και αυτή τη στιγμή, αν κοιτάξει το. Η, χριστια... ε, η ιστορία, άλλωστε, ε, ε, άμα την ψάξουμε, έχει πάρα πολλά κίνητρα. Όχι, παιδί, παιδί ένα, μου, ένα με συγχωρεί, είναι τι πήγαινε σε μια εκκλησία εκεί κοντά σου και δε, ζητά την εικόνα τη Μετικοστή. Ε, ναι, η... Θα δεις ότι έχει 12 αποστόλους. Ο μυστικό δείπνο έτσι είναι, λίγο πριν ο, ο Κύριος ε, βγήκε στον Ελαιώνα να προσευχηθεί, δείχνει 12. Ναι, όταν, τον, όταν λοιπόν σηκώθηκε και του δώσε ο έτσι το. Ξέρω εγώ ότι ναι. μεταξύ, ο κύριος έφυγε και ο Ιούδας σηκώθηκε μετανιωμένος σηκώθηκε και έφυγε και πήγε να ζητήσει τα γύρια πίσω αλλά αυτοίς οι γάμοι του τα και πήγε μετά και κρεμάστηκε εγώ αυτό ξέρω Τώρα τι μου λέω ότι το 12, 12 είναι μαζί με τον Ιούδας Λέπα λεία κοπέλα μου, η πεντηκοστή όμως αναφέρεται 50 μέρες μετά το θάνατο του κύριου, μετά τη στάνθρωσή του Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Να, και, δείχνει, και, δείχνει, και δείχνει πάλι 12. Δείχνει πάλι 12. Ε, θα είναι κάποιο που πίστη, πίστεψε στον Χριστό. Κάποιο τους... Αυτό σου λέω ρε παιδί με ένα Ο όνομα Χριστός. θέλω. Θανά Βαγγέλη Νικόλα. Θα... Ένα όνομα ε, θέλω. Ναι, ναι, ναι. Μια βδομάδα καιρό σου δίνω και δύο ε, πόντου. Ποιο προσθέθηκε ή πια. Ναι, okay, Ποιο ή πια. Έστω και πια. Λοιπόν. Έστω και πια γιατί προσθέθηκε. Έτσι. Λοιπόν. Τελευταίο τραγουδάκι. Είναι διά τους ντροπαλού επισκέπτες. Κουμπς, λίγο αργούτζικ, αγάπη μου, ότι κλείνουμε. Ούψ. Έτσι, δεν πειράζει. Το Ο τελευταίο ούτε, τραγουδάκι ούτε. θα mm. το αφιερώσω στους ντροπαλού επισκέπτες, όπως συνηθίζουμε. Ναι. Έτσι, επειδή mm. είναι κρυμμένοι, και λέγεται και ουδέν σχόλειον. Ναι, εγώ δεν σου λέω τη λέξη τη αιαινίας, γιατί τι μου υπηνεύει αυτό που μου πένω να σου πω, γιατί δεν είναι και τόσο έντεχνο και δεν θέλω να... Καλά, άμα δεν είναι έντεχνο άστο. Μπορεί Α... να σου το πω όμω στην επόμενη στο να επόμενο... Μου πεις, να μου το πει, να μου το πει. Το να επόμενο μου το πεις. σάββατο, γιατί εκεί πλέον ναι. Αγαπητή μου, κυρία μου. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε ένα τραγουδάκι για να κλείσουμε κιόλας, έ Σχεδόν πάντα συμβαίνει σε περιπτώσει σαν κι αυτή να βγαίνει κάποιο στη σκηνή και να λέει διάφορα για να συγκινεί. Ω, μα εμεί όλα αυτά τα πάρουμε λιγάκι. Γιατί για τίτλου που τίποτα δεν λέει, Όλου εμά σα παρουσιάζω απλά και σε χρόνο μηδέν. Ο Μανώλης Ινδερίδης παίζει μπάσο, και σχόλιο δεν. Πείτε μου κυρία μου, τι είναι αυτό που ακούτε Αυτό είναι αυτό που λέει Κατάριε, θα τα ξαναπούμε πάλι το άλλο Σάββατο. Γεια σου κοπελάρα μου, θα τα ξαναπούμε το άλλο Σάββατο. <laughs> Λέγεται okay. μέσα, λέω τους έξω. Α, ναι, να ευχαριστήσω τη Μέρι να την ευχαριστήσουμε, συγγνώμη, τη Μέρι τη ε, την Αρικιόνη, την Κάρπεντιε τον Κρό, τον Πρόεδρο που σήμερα είναι μαζί σου, το Δημήτρη ο οποίο έρχεται αμέσω μετά και 12.30 την άμα και έρχεται και ο Φίλιππο με νύχτες νύχτε, την Ήριδα, τον Κούκσμας μα, τον Λουκά μα, τον Λούκι, αρέσει να τον μεριμνήσω, τον Πέτρο, τον Εσένα, εμένα και τον Στέλιο Κολυνιά. Λοιπόν, είπαμε ότι θα γίνει την επόμενη φορά έτσι, αυτή, στον εκδότη. Στο και εμείς μια νίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν, Ευαγγελία Σανκελάριο, καλημεχτίζω εγώ. Θανάσι, πάνου καλημεχτίζω. Mm -hmm. Και τροπαλούς επισκέπτες, 7 τον αριθμό. Από εμά. <συμπάνε> να, να κλείσω λίγο. Τι θα κλείσεις, κοπέλα. να πω αυτό που έχω μέσα μου, παιδι μου. Άφησε με να το πω. Πε στο μάτια μου, πε στο. Α, τώρα δεν είναι. Δε, κατά. Άμα ακού τον μητέρα, να λέει, πε στο μάτια μου, τι άλλο να πω. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ευχαριστά και για σήμερα. Λοιπόν, θα το πούμε το άλλο Σάββατο. Ελπίζω 12-15 στη Μοναθή 13. Πάνε για μην να δεν δέχασε, δέχε, δέ, δέ, δέ, για ένα πόμπτο τώρα. Έλα 12-15. Λοιπόν, να είστε καλά και μένουμε συντονισμένοι για να ακούσουμε το Δημήτρη Νεκτάρη. Ένα γλυκό, γλυκό, γλυκό φιλί για σένα, για την παρέα σου εκεί. Και σε ευχαριστώ για ακόμα ένα Σάββατο, με έκανε να πε εγώ ευχαριστώ. Μια καλή νύχτα σε όλους. Να είστε καλά θα τα πούμε το άλλο Σάββατο.